Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Art.fm στους 90,6 εκπομπή να αμέσως τώρα ξεκινά. Ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα μαζί σας δύο και 2.30. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απορίες σας, τις πληροφορίες σας, όλα είναι χρήσιμα. Λοιπόν, ε, μπορείτε όλα αυτά να μα τα, τα, τα αποστέλλετε μέσω SMS το 54344 επαμ καινό και το μήνυμά σας ή μέσω του email τη εκπομπή εκπομπή αλφαε παπάκι gmail.com. Gmail Επίση μην ξεχνάτε ότι δύναμη στην εκπομπή, κυριολεκτικά, όχι μόνο μεταφορικά, δίνεται εσεί. Και εξηγούμε ότι χορηγή τη εκπομπή ΑΕ, είστε μόνο εσείς, εσείς την υποστηρίζετε. Ε, γι' αυτό και μένει η δυνατή, υπάρχει εδώ. Υπάρχει εδώ βέβαια σε ένα σταθμό που μας δίνει και την ελευθερία και που δεν παρεμβαίνει σε όλα όσα θέλουμε να πούμε και στην επικοινωνία μας. Λοιπόν, δώστε μας ε, τη δύναμη για να μην σιωπίσει ξανά η εκπομπή ΑΕ. Μπορείτε να υποστηρίξετε αυτή την εκπομπή και ε, με μια κατάθεση... Ε, όσο μικρή και αν φαίνεται σε εσά, είναι πολύ σημαντική για την εκπομπή, είτε στην Εθνική Τράπεζα, είτε μέσω PayPal. Ε, Μία επίσκεψη στην ιστοσελίδα της εκπομπής, εκπομπή αε.gr, θα σας δώσει τα σχετικά στοιχεία. Επίσης, για να μην το ξεχάσουμε, να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα ε, η εκπομπή αε έχει, θεωρούμε, μια σημαντική προσφορά για εσά και ευχαριστούμε φυσικά τον κύριο Στέπαν Ολινέο, ε, γι αυτό, ε, γιατί αυτή την εβδομάδα σας πάμε θέατρο και όχι όπου να είναι και οπουδήποτε σε μια σημαντική παράσταση με ένα σημαντικό ε, θίασο τον κύριο Στέφανο Λινέο και την κυρία Έλλη Φωτίου νομίζω ότι είναι γνωστή η πορεία τους δεκαετίες τώρα έτσι, στα καλλιτεχνικά πράγματα και όχι μόνο για το ήθος τους και για την προσφορά τους στο θέατρο, στην πολιτική, στην κοινωνία. Λοιπόν, ο εχθρός του λαού έχει διασκευαστεί για το σήμερα από τον κύριο Λινέο, θέατρο Α, πέντε διπλές προσκλήσεις, αύριο η κλήρωση το μεσημέρι, οπότε μέχρι αύριο το μεσημέρι στις δύο οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 54 επαμ. Και ενώ τη λέξη παράσταση, το όνομά σας, αποστολής το 3,44 και έτσι παίρνετε μέρος στην κλήρωση για τις πέντε διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, αυτά. Ε, σήμερα θα έχουμε έτσι και ένα καλεσμένο, σε λίγο θα είναι κοντά μας, εδώ στην εκπομπή, ε, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος ε, μας έρχεται από τη Μύκονο και κάνει πολλά και ωραία πράγματα και είναι μια ευκαιρία νομίζω Δημήτρη να μιλώντας με νέους ανθρώπους ε, αυτού του επίπεδου και αυτές της δράσεις έτσι ε, βγαίνει προς τα έξω αυτοί, αυτό το κομμάτι της νεολαίας που δεν διαφημίζεται Θέλουν να μα πείσουν πάντα ότι ναι, πάνε στι καφαιτέ, θα την ελικό το τη μαμά και τον μπαμπά, είναι παρετημένοι, ε, δεν έχουν σκοπό, πηγαίνουν στα μπουζούκια, οκ, okay, εντάξει. Νομίζω πάντα μέσα στι δεκαετίε, υπήρχε ένα κομμάτι Είχα, ανθρώπου. Ήτανε... Εντάξει, δεν έχει να κάνει αυτό. Πάντα σε όλε τι υπάρχει να. μια ε, προσπάθεια, ε, ένα κομμάτι τη ενολία, να καταδικαστεί ω ε, ε, πώ να το πούμε έτσι. Μη παραγωγικό στι σκέψει, στι δράσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη διάρκεια τη Χούντα το πολύ γνωστό τραγούδι του Σαββόπουλου ότι η Ελλάδα στα γήπεδα αναστενάζει. Okay. Αυτή η Ελλάδα λίγο, λίγο μετά το τραγούδι έκανε το Πολυτεχνείο και τη μεγάλη αντιδικατορική εξέγερση uh -huh. που βεβαίω και αυτή προδόθηκε. Γιατί δεν είχε τα παλαϊκά χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να με ώστε να μπορέσει να δώσει τη λύση που θα έπρεπε υπέρ του λαού αποκαθιστώντας πραγματικά τη δημοκρατία δεν αποκαθιστώντας ποτέ η δημοκρατία το 75 με τον Καραμαλή και μετά έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι σήμερα πλέον που το ξανασυζητάμε το ξαναψάχουμε το πράγμα ναι. από την αρχή με φρέσκα, μια, με φρέσκα μάτια και μυαλά ανακαλύπτουμε πόσο αντιδημοκρατική ήταν η παρέμβαση στην ουσία ήταν αλλαγή φρουράς προκειμένου να μην πληγούν τα κύρια στηρίγματα του καθεστώτος που μας έφερε τη διατορία και μετά μας έφερε τη μεταπολίτευση ώστε να μην υπάρξει πραγματική δημοκρατία επί του λαού και το λέω γιατί σήμερα θες διάβασα ένα βιβλίο εξαιρετικό ενός φίλου που, του Αναστάσιου Συριανού που λέει το συμβόλιο της υποταγίας που είναι Άλλος ένας, ένας νέος άνθρωπος, ναι, ναι, γιατί να μην ένας νέα, νέος άνθρωπος, νέος άνθρωπος, ναι, ο οποίος ασχολήθηκε με το σύνταγμα και διατύπωσε μια άποψη Πώς mm. το σύνταγμα καταστρέφει την ελευθερία και πώς πρέπει να το ανακτήσουμε μέσω από επτιν διαμόρφωση ενός νέου συντάγματος. Πραγματικά yeah. με λαϊκούς όρους, με όρους, δηλαδή, κυριαρχία του λαού, όπου δεν θα είναι συμβόλαιο υποταγής, αλλά σύμβολο ελευθερίας. η mm. έννοια του συμβολέου έχει να κάνει με την έννοια του κοινωνικού συμβολέου που έλεγε ο Ρουσό. Mm. Ότι ότι το σύνταγμα, δηλαδή, είναι μια σύμβαση ανάμεσα στην κοινωνία. Και στην εξουσία, ανάμεσα στο λαό δηλαδή και στην εξουσία. Και μια τέτοια σύμβαση θα πρέπει να είναι πάντα υπέρ του λαού. Καθορίζει δηλαδή τον τρόπο ασκή κυριαρχία ο ίδιο ο λαό διαμέσου εξουσία. Αν αυτό το πράγμα δεν είναι τότε είναι συμβόλαιο υποταγή. Με, σκέ... με αυτή τη σκέψη ο Σιγιανό νομίζω ότι έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο ακόμη και αν διαφωνεί σε ορισμένα πράγματα κάποιο αξίζει τον κόπο να το διαβάσει και επιπλέον να το διαβάσει και με για έναν άλλο λόγο. Ναι. Ε, να το διαβάσει γιατί είναι εύληπτο. Δεν είναι το γνωστό νομικήστικο κείμενο που μπορεί να δυσκολεύει κάποιον. Όπου πρέπει να έχει ειδικέ γνώσει. Ναι, γιατί κάποιο ξέρει όταν πάει να πάρει ένα τέτοιο βιβλίο που λέει τώρα θα λέει μετά. Όπου παραγγέλνει όσο εκείνο το δίκιο έχει α πούμε πάνω από τέσσερι σελίδε. Το ναι. που λέμε, το όπου να διαβάσουμε ναι. έχει αξίζει τον κόπο να το διαβάσει κανεί mm -hmm. για να καταλάβει πώ πρέπει να παρα... επα... επαναπροσδιοριστεί η έννοια τη δημοκρατία που είχαμε καταλάβει περισσότερο από εμά. Με την έννοια ότι για εμάς η Δημοκρατία ήταν το ότι μας παραχωρούσαν το δικαίωμα να έχουμε εκλογές όποτε γούσταρε το πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να το επαναπροσδιορίσουμε, διότι μας έχει φτάσει στα όρια μας, μας έχει φτάσει yeah. εκεί που βρισκόμαστε, στη χρεοκοπία που ζούμε και την καταστροφή που ζούμε. Και νομίζω το βιβλίασα και αυτό βοηθάνε πάρα πολύ στο να μπορέσουμε να... Να, να μπούμε, δούμε αυτό τον να δρόμο, δούμε έτσι, κάπως μπροστάμε. διαφορετικά τα πράγματα. Και να δούμε ότι ίσως είναι τελικά και πιο απλά αυτό που λέμε η κακτική εθνοσυνέλευση, ε, τι σημασία έχει και ότι υπάρχει μια οριμότητα. Και πόσο εξαιρετικά απλό πράγμα Α, είναι, ακριβώς. εάν το κατανοήσουμε. Και πόσο ένα σημείο μπορεί να... Σε κατα... Ένα σημείο στο Σύνταγμα, θέλω να πω, Εχθές που ήμασταν στην Κόρυνθο το απόγευμα, στην ομιλία που στο Εργατικό Κέντρο, και επειδή σε ρώτησαν, και για την ε, συντακτική εθνοσυνέλευση. Ο κόσμο έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα. Ναι. Έτσι. ναι. Και ήθελε να κατανοήσει αυτό ακριβώ. Ε, Έκανε μια ιστορική αναδρομή και είπε σε ένα στοιχείο πω την τέταρτη, αν θυμάμαι καλά, εθνοσυνέλευση, στο Σύνταγμα ναι. του Παναστασίου, mm -hmm. πω ένα σημείο δημιούργησε επί δεκαετίε ε, ένα σημαντικό πρόβλημα στην ελληνική δημοκρατία. Αν ναι, το φέρουμε μια και δεν μπορέσαμε σήμερα να ερχόμαστε καθεαίροι από την Κόρινθο. Ε, θα το φέρουμε αύριο να το διαβάσουμε όπω ναι, ακριβώ είναι, αυτούς. γιατί έχει μια σημασία το Άρα. τρόπο και τον τρόπο για το ζήτημα. Όπω και ε, ορισμένα προσφέραμε από, από τα πρακτικά τη συνεδρίασης ε, για την ψήφιση του συντάγματο το 1975 για να καταλάβουμε ότι η συζήτηση τότε με ανθρώπου οι οποίοι πραγματικά είχαν δημοκρατικά ένστικτα και αυτά τα δημοκρατικά ένστικτα είναι σε εγρήγορση, σε επαγρύπνηση, ειδικά μετά τη Χούντα. Αμέσω μετά είχαμε Άρα. Είχε Άρα. πέσει Άρα. η Χούντα. οπότε το ζήτημα, η δημοκρατική ευαισθησία. Ήταν στο κόκκινο. Ήταν πολύ Και έτσι ήταν ικανή να εντοπίσει όλες τις πιθανές ε, να το πούμε, που θα μπορούσαν να γίνουν στο όνομα του Συντάγματο. Mm -hmm. Και θα δείτε πόσο εύστοχα κάποιοι άνθρωποι εκείνη την εποχή ε, τόνιζαν το πού μπορούσε να εξελιχθεί το Σύνταγμα ή μέσα στα πλαίσια του Συντάγματο πώ θα μπορούσαμε να εξελιχθούμε. Mm -hmm. Είναι σαν να προβλέπαν το σήμερα. Mm -hmm. Απόλυτα σαν να το σήμερα και δυστυχώς όμως και αυτοί οι άνθρωποι όχι όλοι αλλά οι περισσότεροι με τα χρόνια και την εμπλοκή στην πολιτική αμβλήνθηκε αυτή, αυτή η δημοκρατική ευαισθησία με αποτέλεσμα α, να μάθουμε να ζούμε με ένα σύνταγμα το οποίο βεβαίως δεν κατοχυρώνει ή δεν εξασφαλίζει κανένα είδους ελευθερία του λαού διότι άλλο πράγμα είναι σου δίνω το δικαίωμα να είσαι ελεύθερος ναι. και άλλο πράγμα σου δίνω Τη δυνατότητα να το ασκήσει. Ναι. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Mm -hmm. Δηλαδή, μπορεί να είσαι ελεύθερο, αλλά α, δεν, δεν μπορεί να το ασκήσει οπότε τρέχα γύρευε, α πούμε. Mm -hmm. Αυτή είναι η ιστορία. Εσύ το γεγονό ότι θα πρέπει να πούμε μια και πιάσαμε το ζήτημα του συντάγματο έχει σημασία. Γιατί ο εμπνευστή του συντάγματο που ορισμένοι το έχουν κάνει θέσφατο, ειδικά το βλέπω σε ορισμένου δικαστέ και εισαγγελίε. Που δικαίω βέβαια γιατί είναι το εργαλείο τη δουλειά σου Οπότε άμα είναι το εργαλείο τη δουλειά σου Δεν το θεοποιήσει τι θα κάνει Αλλά βεβαίω πρέπει να ανοίξουμε το μυαλό μα Αν είμαστε πρώτοι και κύριοι δημοκράτε Γιατί η δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη Γιατί είναι ανεξάρτητη Γιατί πηγάζει από, τη, από κοινή ρίζα με τι υπόλοιπε εξουσίε mm. Δεν είναι ανεξάρτητη Γιατί είναι ξεχωριστή Είναι ανεξάρτητη Γιατί οφείλει να ελέγχει τι άλλε εξουσίε Στο όνομα του λαού Γιατί όλε οι εξουσίε πηγάζουν από το λαό Ή οφείλουν να πηγάζουν το λαό το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ο εμπνευστής του τάγματος το 1975 δεν ήθελε δημοκρατία. Αλλά... Και το έλεγε φάτσα φόρα. Ο καραμαλής δηλαδή, ο εθνάρχη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο εθνάρχη, τέλο πάντων. Ε, ε, ο τίτλο είναι τίτλο ντροπή για του κυβερνήτε αυτήν τη χώρα, διότι όλοι οι εθνάρχε αυτού του τόπου ήταν οι μεγαλύτεροι προδότε αυτού του τόπου. Ε, και αν απίστευτα ε, το πράγματα, με εξαίρεση έναν, με εξαίρεση έναν. Ένα, ο οποίο ήταν ο Καποδίστρια, που για την εποχή του και για τον ρόλο που έπαιξε και για τα δεδομένα που υπήρχαν για σε εκείνη την εποχή, πραγματικά αποτελούσε φωτεινή εξαίρεση στην ιστορία των εθνάρχων εθνάρχων αυτού του τόπου. Δυστυχώ, πρόκειται για ανθρώπου οι οποίοι ήταν εύκολα εξαγοράσιμοι και εύκολα επιρρεπείς στην προδοσία. Από το χαρέλα Τρικούπι μέχρι τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Δεν υπήρχε κανένα που να μην έπαιξε το ρόλο ξένων δυνάμειων και μάλιστα αυτό, να, αυτό έλεγα εγώ, και εγώ τότε στην τάρα Άθνοσυνέλευση εθνοσυνέλευση, μπουχτισμένο ο λαό και ο κόσμο και οι Ιθνοσύμβουλοι από τις προδοσίες τη πολιτική ηγεσία ήθελαν αν θυμάμαι καλά στο άθρο 13 τη πρώτα συντάγματο που έκανε η Επιτροπή Παπαναστασίου μετά την εκρασιατική καταστροφή ναι, Λέω, ακριβώς, ναι, να μην... είχε διωχθεί ο Βασιλιά οπότε... και, πι... και έγινε η Ιθνοσυνέλευση προκειμένου να παρατεί νέο σύνταγμα λοιπόν και βεβαίως επειδή ήταν επανάσταση αν και ηγήθηκε ο στρατός ναι. για την εποχή εκείνη ήταν λαϊκή επανάσταση λαϊκή απέτηση να γλιτώσουμε επιτέλους από τη μοναρχία ναι. αυτό το θεσμό που πραγματικά βάραινε θανατερά θα όπω λέει ένα τραγούδι <laughs> αυτό τον τόπο και το λαό την οποία τη φέρε με τη δεκαετία του 30 και μας έφερε μετά την τη δικτακτορία λοιπόν, ναι, το 35, το 35 <laughs> ναι. συγκεκριμένα και την έφερε ο Χάμπρο με λεφτά του Χάμπρο, του οίκου Χ που παρεπιπτόντω ο 20 Χάμπρο έτσι, διασπάστηκε και εξελίχθηκε σε έναν από αυτού του κλάδου που εξελίχθηκε ο 20 Χάμπρο, που ήταν ένας από του βασικού δανειστέ του ελληνικού δημοσιοτήτου, ποιο ήταν, είναι η σημερινή Deutsche Bank, η οποία αναλαμβάνει και χρέη ξεπουλήματο τη χώρα. Έτσι είναι ενδιάμεσο και ο βασικό ρόλο. Τέλο αυτά είναι από την ιστορία. Έχει καλά, σημασία όχι. ότι τότε οι εθνοσύμβουλοι, λοιπόν, mm -hmm. και μάλιστα το, θέσαν, το υποστήριξαν και βασιλόφρονε εθνοσύμβουλοι, Λέγοντας το εξής, ότι στο άθρο 13 έπρεπε να, να τονιστεί ότι όποιος Έλλην πολίτης συνδράμει ή βοηθά καθιονδήποτε τρόπο επιβουλή ξένων δυνάμεων κατά τις εθνικής επικράτειας και τις κυριαρχίας του ελληνικού έθνους, τότε στερείται την ιδιότητά του ως Έλλην πολίτης και δικάζεται ως προδότης ανεξαρτήτως μάλιστα και χωρί το ελαφρυντικό του πολιτικού εγκλήματος. Δηλαδή δεν του δικαιολογούσε ούτε καν το ζήτημα το ότι αυτή ήταν πολιτική μου αντίληψη. Ναι. Βεβαίω όταν κατατέθηκε αυτή η πρόταση υπήρξε μεγάλο τριγμό και οδυρμός στο πολιτικό σύστημα τη χώρα διότι πολύ απλά εάν έμπαινε αυτό στο Σύνταγμα όλοι οι πολιτικοί ηγέτε των κομμάτων τη εποχή εκείνη θα έπρεπε να είχαν καθίσει στο εδόλιο ω προδότε. Ναι. Λοιπόν, με πρώτο και κύριο το Βενιζέλο των ίδιων, yeah. ο οποίο είχε μόλι τελειώσει η ιστορία του εθνικού διχασμού, είχε χρησιμοποιηθεί ο ίδιο και χρησιμοποίησε και ο ίδιο λόγχε ξέρων δυνάμεων για να διασπαστεί η Ελλάδα, να τεθεί υποκατοχή και όλα αυτά η περίφημο εθνικό Οπότε αντιμετώπιζαν ε, και τότε υπήρχε και θανατική ποινή, δεν ήταν απλά τα πράγματα. Οπότε τι έγινε, έγινε μια μεγάλο σούσορο, συνομωσία, ιστορίε κλπ και, και δεν πέρασε. Επειδή δεν πέρασε λοιπόν στο Σύνταγμα και φυσικά μετά ανατράπηκε το Σύνταγμα του Παπαναστασίου, και μπήκε το Παπαναστασίου που ήταν ένα εξαιρετικά δημοκρατικό για τα δεδομένα τη Ελλάδα Σύνταγμα και μπήκε το Σύνταγμα του Ζαΐμι του 27 που είναι πολύ πιο συντηρητικό έμοιαζε σε πάρα πολλά με το Σύνταγμα το 1975 του 75 του Γκαραμαλή ναι. και αυτό μα έφερε τη Βασιλεία ξανά και τη Χούντα και μετά. Και τη Χούντα. Λοιπόν ε, όταν λοιπόν το 1945 δικάστηκαν οι δοσύλλογοι Χρειάστηκε συντακτική πράξη με κατηγορητήριο από την κυβέρνηση τότε. Υπήρξε την πρώτη συντακτική πράξη, νούμερο 1, ήταν η πρώτη συντακτική πράξη που έγινε το 44 από την κυβέρνηση Ειδική Συνότητα. Αφορούσε ακριβώ αυτό, τη δίκη των δοσυλλόγων, την τιμωρία των δοσυλλόγων και μετά των προδοτών δηλαδή. Δοσύλλογο σημαίνει προδότηση. προδότη. Λοιπόν, ε, και έγινε και μια δεύτερη, αν θυμάμαι καλά, συντακτική πράξη νούμερο 45 ήταν. Ε. Δεν, δεν θυμάμαι καλά το νούμερό τη που αφορούσε το την. Ε, από την κυβέρνηση Πλαστήρα, τότε, που ήταν στην Ακή Πράξη για την, ε, που οργάνωσε το δίκη των δοσυλλόγων το Γενάρη του 1945. Το πρώτο πράγμα που κάνει η δοσυλλογοι, η πειράσπιση των δοσιλόγων ήταν το εξής. Να ε, προσβάλλουν το κατηγορητήριο, λέγοντας ότι το κατηγορητήριο είναι παράνομο, διότι πολύ απλά δεν μπορεί να δικαστεί κάποιο για έγκλημα, το οποίο έχει γίνει πριν οριστεί ο νόμος που δικάζει το συγκεκριμένο έγκλημα. Oh, yeah. Λοιπόν, υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη του συντάγματο yeah. σχετικά με αυτό. Ο εισαγγελέα βέβαια, ένα εκπληκτικό άνθρωπο, αν και συντηρητικό έδωσο, ο βασιλόφρον και όλα αυτά, ήταν, ε, ε, έφερε όλα τα επιχείρηματα δείχνοντα ότι η ίδια η, η έννοια τη προδοσία, η συνεργασία με τον κατακτητή, όλα αυτά τα πράγματα, δεν είναι ένα απλό αδίκημα. Έτσι, προσπάθησε. Παρ' όλα αυτά το δικαστήριο, επειδή δεν υπήρχε η ρητή σαφή τοποθέτηση στο Σύνταγμα, επέτρεπε στο δικαστήριο να βγάλει μια απόφαση που ήταν μέσες άκρες, ήταν πώς να το πούμε, για να πούμε. Ε... Άλιστα. Άλιστα. Λοιπόν, και η ισορροπιστική αυτή απόφαση έδωσε το δικαίωμα σε κυβερνήσει μετέπειτα να αρθοώνουν ε, με βουλεύματα τους δοσίλογους και τους συνεργάτες. Mm. Και τους έχουμε ακόμη και σήμερα. Και έτσι λοιπόν, αυτό επαναλήφθηκε και με τη Χούντα, ναι, στη δίκη της Χούντας. Όπου ακριβώς επειδή δεν υπήρχε τέτοια, τέτοια διάταξη, το πρώτο πράγμα που κάνανε η υπεράσπιση των χουνταίων, των πρωτεργατών της Χούντας, ήταν ακριβώς αυτό. Δεν μπορεί να τους δικάσετε για εγκλήμα το οποίο τώρα ορίσατε. Είναι με νόμο. Το νόμο δηλαδή που, ε, που, ε, με το οποίο δικάστηκε η Χούντα. Ε, Βεβαίω μετά υπήρξε και το αμάρτημα του Καραμαλή, των το προπατορικών ε, στιγμιαίου. Ναι. Ναι, το, οι νεότεροι που δεν ξέρουν τι είναι το στιγμή, ότι ήταν προδότε, αλλά μόνο κατά τη διάρκεια τη νύχτα το, το πρωί, τι πρώτε ώρε, της 21 για Απριλίου τη 1967. Ήταν μόνο για εκείνη τη στιγμή. Στη συνέχεια, τα υπόλοιπα χρόνια τι κάνανε ακριβώ. Δεν ήταν προδότες για τα υπόλοιπα ναι. χρόνια, διότι αν ήταν προδότε τα υπόλοιπα χρόνια, θα πρέπει να έχει καθίσει το και ο κ. Καραμαλή, ο οποίο έχει τακτικότατη σχέση με τη Χούντα, έβαζε ανθρώπου να έχουν επαφή μαζί του και, και διάφοροι άλλοι που τότε μα το παίζανε δίθεν. Λοιπόν, οπότε το στιγμίο και έτσι καθάρισε η ιστορία. Μέσα στο σύνταγμα λοιπόν, υπήρξε μια πολύ μεγάλη σύγκρουση τότε μέσα στο σύνταγμα που έλεγε ότι μέσα στο άθρο 3 άνθρωποι με καλά του συντάγματο έπρεπε να μπει σαφέστατα ότι ο σφεντερισμό καθιονδήποτε οντιπούτο τρόπο τη λακή κυριαρχία, ότι να μην με προδοσία και πρέπει να δικάζεται έτσι ω προδοσία. Λοιπόν, βεβαίω δεν η κυβέρνηση τότε να το βγάλει γιατί πολύ απλά, ο κιό καραμαλί, έφτιαχνε το σύνταγμα έτσι, ώστε να να τη λαϊκή εξουσία τη λαϊκή κυριαρχία και δεν ήθελε μια διάταξη με σαφήνεια του συντάγματος που να λέει τι σημαίνει σφετερισμός και πως πρέπει να δικαστεί αυτή και ότι όσο μέχρι σότου να αποκατασταθεί η νομιμότητα είναι απαράγραπτο το, το, το έκλημα δηλαδή δεν μπορεί να παραγράφει αυτό το πράγμα και είναι σφετερισμός που ισοδυναμεί με προδοσία λοιπόν καταλαβαίνετε λοιπόν αν υπήρχε μια διάταξη τέτοια σημερινή ανώτατη δικαστική Ανώτατοι υπηρεσιακοί παράγοντες του κράτους, υπουργοί, πρωθυπουργοί και τα ρέστα θα τρέμανε στον ύπνο τους όσο θα υπήρχε αυτή η διάταξη, η οποία δεν πέρασε, χάρη στον κύριο Καραμαλή και την κυβέρνηση εκείνη την εποχή, διότι είχε υπόψη του να, να, να, να σφετεριστεί τη λαϊκή εξουσία, όπως το είπε και ο ίδιος στα πρακτικά, λέει ο λαό μου έδωσε την εξουσία, δεν μου είπε πώ να την ασκήσω. Έτσι είπε, στα πρακτικά καταγραμμένο εκείνη την εποχή. Ναι. Αν τα φέρουμε άνω το διαβάσμα για να δείτε γιατί προδότε μιλάμε, οι οποίοι ήταν εκφύσεω και θέσεω προδότε, διότι πολύ απλά υπηρετούσαν ξένα συμφέροντα. Ξένα συμφέροντα που ήταν ταυτισμένοι οι ίδιοι, οι ναι. κυβερνήσει του, τα κόμματά του και οι επιχειρηματίε που του επιχ... επιχορηγούσαν για να βγαίνουν στι κυβερνήσει και να αναπαράγονται. Αυτό για να συνειδητοποιήσουμε γιατί αυτό το σύνταγμα πρέπει να αλλάξει. Και, και γιατί όχι, μας έφερε πρέπει, αυτό το σύνταγμα. Και αυτό άλλο πρέπει να αλλάξει, όχι να αλλάξει από τη Βουλή. Που όχι αυτό για να είναι ξεκαθαρισμένο Αυτό Όταν α, κάνεις να να ιστορική για να δώσει μια ιστορική αναδρομή, για να καταλάβει ο κόσμο. Το, το λέει ο, ο, το, λοιπόν, το ο, ο Συρενό, πολύ, πολύ, πολύ αυτό, ένα παράδειγμα. Όταν πας να κάνει μια σύμβαση, ναι. τη σύμβαση την κάνει αυτοπροσώπω. Ναι, δεν στέλνει κάποιον άλλον ναι. πληρεξούσιο να σου κάνει σύμβαση. Γιατί ε, δεν ξέρει τι θα γίνει. Ε, γίνει. Αυτοπροσώπω ε, με προσωπική υπογραφή, με προσωπική παρουσία κτλ. Δεν κάνει σύμβαση ή συμβόλαιο με, ξέρω εγώ, διαπληρεξουσίου. Εκτό εάν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα α, σε σένα τον ίδιο. Έτσι. Ακόμη και σαν φυσικό πρόσωπο. Έτσι και γίνεται το λαό. Τη σύμβαση με την εξουσία δεν την κάνει άλλο στο όνομα του λαού. Ο ίδιο αυτοπώ. Λοιπόν, δεν εξουσιοδοτούμε κανένα, είμαστε πολύ κανένα να φτιάξουμε σύνταγμα. Για να καταλάβουμε πώ καταντήσαμε σε αυτή την κατάδεια, σε αυτή την κατάδεια πραγματικά τη σημερινή, ότι δεν είναι άμυρο εθνικό τη δικηγότηση του ίδιου του συντάγματο και, και το πολιτικό σύστημα που προέλθε από αυτό το σύνταγμα. Βεβαίω το σύνταγμα έχει καταπατηθεί άγρια ναι. ω προ τα δικαιώματα του λαού, τη χώρα, την ενιατη... Αλλά ενύχε η δυνατότητα αυτή στο ίδιο το σύνταγμα. Γι' αυτό αυτοί αισθάνεσαι ασφάλιση. Βεβαίω δεν τους μείνησε κανένας για δεξόνα. Αλλά θα τους μιλήσει ο λαός πολύ σύντομα. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Και ας... να ξέρετε ότι κάποιοι είχαν την ευαισθησία από πολύ παλιά να χτυπήσουν το καμπανάκι. Κάποιοι από αυτούς βεβαίως δεν υπάρχουν σε ζωή σήμερα. Αν υπήρχαν θα, αξι... θα έξισε τον κόπο να τους μιλήσει σήμερα. Ωστόσο και κάποιοι άλλοι αλλάξανε στην πορεία καθότι εξουσία διαφθείριε. Και όταν είσαι εραστή τη εξουσία ή μαθαίνει να ασκείς πολιτική ως εραστή τη εξουσία τότε σε διαφθείρει πολύ πιο γρήγορα. Αλλάξανε. Αλλά τουλάχιστον τότε είχαν την ευαισθησία καθότι οι ίδιοι ήταν διοκόμενοι από τη Χούντα υπέστησαν τα πάνδυνα α, στα χέρια τη Χούντα κλπ. Να είχαν την ευαισθησία να, να χτυπήσουν το καμπανάκι του κινδύνου. Και να πούν παιδιά που πάμε. Τι σύνταγμα είναι αυτό που φτιάχνουμε. Δημιουργούμε προποθέσει ω εκτροπή. Λοιπόν, φυσικά ο κύριος Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, γνήσιο τέκνο βίας και νοθείας, ενός καθεστώτος βίας και νοθείας, παλιός συνεργάτης του κατακτητών, έτσι, ο οποίος μόλις είδε ότι οι Γερμανοί κατακτητές, οι Έ, φίλοι του... Έκλεισε και όλες τις υπέρυχες συμφωνίες με τους Γερμανούς. Όχι μόνο, όταν είδε στην κατοχή... και, τα δάνε, έτσι, ξέσαι, ξέσαι τι και τις αποζημιώσεις... Είπε δεν θα πάρουμε. Όταν το 1943 πλέον προ τα το τέλη του 1943 είδε ότι το, το, ένα παλαϊκό ρεύμα του εθνική αντίσταση έχει πλέον κορυφωθεί δεν ήταν μια μειοψηφία και κάποια ντάρτε στα βουνά πλέον όλο ο λαό εντασσόταν μαζικά στο κίνημα τη εθνική αντίσταση και από την άλλη η πορεία του πολέμου είχε αντιστραφεί εναντίον α, του ναζισμού με νίκε που κατά κύριο λόγο του κόκκινου στρατού αλλά ακολουθούσε μετά Ακολουθούσαν μετά και οι δυτικοί σύμμαχοι. Τότε τι κάνανε. Πολλοί το παίξανε αντιστασιακοί. Και ξαφνικά το 44 την κοπανάγανε από την Ελλάδα και πηγαίνανε να δώσουν συγχαρίκια στο βασιλιά και την εγκάθετη κυβέρνηση των Βρετανών που υπήρχε στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια. Yeah. Ανάμεσά του ήταν ο Γιώργο Ο οποίος την 44 του 1944 έχει πει κάτω. Το 44 μέχρι τότε συνεργαζόταν άψογα με τι δυνάμει του κατακτή. Άψογα. Και έτσι τον κρατάγανε γερά. Οι Γερμανοί για να κλείσουν τι συμφωνίε που κλείσαν τότε την ιστορία και θα, θα ανατώθηκε και η διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων και του κατοικού δανείου. Ω προ τι κυβερνήσει θα ανατώθηκε. Με μυστικά πρωτόκολλα κτλ. Ε. που είναι σίγουρο θα τα ανακαλύψουμε παίρνοντα την εξουσία στα χέρια μα. Σαν λαό. Να, να τα ξέρουμε αυτά. Γιατί δεν είναι τυχαίο κανένα από αυτού. Τυχαίο κανένα. Έχουν τόσου σκελετού στο, στο, στο ντουλάπι, Έχουν τόσα βαρίδια. Για αυτό και του ελέγχουν άλλωστε σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, ωραία ήταν αυτή η ιστορική αναδρομή που κάναμε. Ε, είδα εχθέ, ξέρεις ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι, γιατί είδα εχθέ το κοινό στην Κόρινθο ε, πόσο αυτό που λέμε συντακτική εθνοσυνέλευση ε, και πόσο ο κόσμος το αισθάνεται ότι με εκλογέ. Διακεθειμένε δηλαδή εκλογέ έτσι όπως. Ναι. Γιατί δεν, και εμεί υπέρ των εκλογών είμαστε, αλλήμονω, αλλά μιλάμε να έχουν διαμορφωθεί οι πραγματικέ ναι. συνθήκε που έχουμε. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμο, γιατί δεν υπάρχει παιδεία για να το προσφέρει. Θυμάμαι, α πούμε, υπήρχε η πολιτική αγωγή στα σχολεία ναι, μας ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τα οποία ήταν για γέλια αυτά τα <laughs> κείμενα, για να μην πω τίποτα τα τραγικά, μα <laughs> ναι. για γέλια. Δεν ξέρει, για παράδειγμα, ότι οι εκλογέ δεν αφορούν μόνο. Τη δημοκρατία. Ή και στο λιγάρχικα πολιτεύματα έχουμε εκλογέ. Ακόμη και στα και πολιτεύματα. Τύπου συνταγματικέ μοναρχίε είχαμε εκλογέ. Είχα λοιπόν. Και, στη, α... και στην επτά αιτία κλείθηκε ο Λαός να ψηφίσει. Βεβαίω ψήφισε. <laughs> κατά 98%. Yeah, λοιπόν. Όπω ήταν μια θαυμάσια yeah. ταινία του του, του λαϊκού καλλιτέχνη που με μάρεσε πάρα πολύ α πούμε και κρίμα που έφυγε. Ε, ο Θάνασο Βέγκο που είχε ah. γράψει για την Τυχούντα που λέει που για κάποιο λόγο ας πούμε, έλεγε συνέχεια όχι, όχι, όχι. Ε, γιατί για την ομάδα του, α πούμε, γιατί, και ξαφνικά του μπαίνει σε ένα ε, εκλογικό τμήμα τη Χούντα, α πούμε, mm. που έλεγε Ψηφίζω ναι. Mm. Έλεγε, mm. έλεγε εκεί πέρα στο εκλογικό τμήμα. Mm. Και λέει όχι, βγαίνει ένα χέρι λοιπόν εκεί πέρα. Ναι, ρε, πάφ, Σπαλιά, α πούμε. <laughs> έλεγε, <έτσι. laughs> Τόσο ελεύθερε εκλογέ. Οι εκλογέ δεν σημαίνουν απολύτω τίποτα. Οι εκλογέ θα μπορούν να είναι μια διαδικασία νομοποίηση mm. του πιο τυρανικού καθεστώτο όπω επίση. Ε, Οι εκλογέ θα μπορούσαν να αποτελούν μια διαδικασία πραγματική δημοκρατική ανάταση ενό ολόκληρου λαού. Καμία σχέση με τον Αντάλο. Έχει να κάνει με το ποιο, σε ποιο πολιτικό σύστημα εντάσσονται. Με ποιο τρόπο πραγματικά ο λαός ασκεί εξουσία. Ασκεί κυριαρχία. Άλλο πράγμα το να εκφράζω άποψη και άλλο πράγμα ασκώ κυριαρχία. Ασκώ κυριαρχία σημαίνει ότι αυτό το μέρο, ο τόπο τον οποίο πατάω είναι δικό μου. Εγώ παίρνω αποφάσει για εδώ. Όχι κάποιο το όνομά μου. Εγώ παίρνω τι αποφάσεις. Σαν λαός, σαν κοινωνικό υποκείμενο. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Και κάποτε πρέπει να το μάθουμε αυτό το πράγμα. Γιατί αν δεν το μάθουμε, θα, εκ... το θα μάθουμε, εξαλειφθούμε. Δίωμα, απλά, θα εξαλειφθούμε από τον πλανήτη, καθότι είμαστε είδο πως εξαφάνιση. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Εντάξει, okay. είμαστε σε χειρότερη κατάσταση την καρέτα-καρέτα και του μονάχου μοναχος γιατι γιατί μονάχου μονάχους-μονάχους το, πως το λένε, η ΒΒΕΦ ναι. ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τους μονάχους μονάχους, Α, ειδικά ναι. καρέτα, καρετα και όλα αυτά τα, τα δυστυχή ζώα τα οποία είναι προς εξαναφάνιση mm. για τον ελληνικό λαό σας εγκυόμαι ότι αν δεν ενδιαφερθεί mm. ο ίδιος ο λαός δεν θα ενδιαφερθεί καμία μικιό καμία, κανένα ΒΒΕΦ γιατί οργάνωση. και θα καταλήξουμε πραγματικά εκεί που είχαν καταλήξει οι όλοι οι παλιοί πολιτισμοί που εξαφανίστηκαν εξαθρώθηκαν από επικοινωνικά τεσ. Όπω είναι για παράδειγμα στο Metropolitan Museum, το έχω πει πολλέ φορέ γιατί μου κάνει εντύπωση, με, με σόκαρε. ότι Είχα πάει πούμε, στο, στο Μουσείο Μουσική Συντορία στη Νέα Υόρκη Η πρώτη φορά που το είχα πάει είχα εντυπωσιαστεί από το ότι στην, κάτω από, το, από, το, από τον όροφο που είχε του δεινοσαύρου και πάνω από τον όροφο που είχε την πανίδα τον υπήρων ναι. έτσι, είχε την Πανίδα της Βόρειας Αμερικής. Ανάμεσα αυτούς, στην Πανίδα δηλαδή, της Βόρειας Αφρικής, είχε και τους Ινδιάνους των Παιδιάδων, τους οποίους εξολόθρεψαν μαζικά, έτσι, ή Απικιοκράτες. Και τους έχουν κατατάξει στην Πανίδα. Στην Πανίδα, ναι. Και επειδή oh. αυτό, το, αυτό το μουσείο είναι ένα φοβερό μουσείο, ειδικά για παιδιά, Δηλαδή γιατί πηγαίνουν τα σχολεία <σχεστεί> ναι, ναι, ναι, ναι. και εκεί αντίθετα με τα δικά μα σχολεία που σου λένε όχι έχεις κάτι φύλλα και σου λένε σχεσί! Μην μιλάτε! Μια, όταν πηγα, πηγαίνουν παιδιά, ξέρεις τι γίνεται με τα παιδιά. Εχάμος, Ειδικά όταν τους εξηγείς, τους μιλάς, προσπαθείς έτσι. να τους γραβδίσεις το ενδιαφέρον, έχεις κάτι φύλαξη. Ε, Μην μιλάτε! Εκεί πέρα λοιπόν Εκκλησία, επιτρέπεται ετσι. να φωνάζεις, έτσι. να κάνεις έτσι. οτιδήποτε κτλ. Λοιπόν, για να ενθουσιαστούν τα παιδιά να καταλάβουν αυτό το πράγμα που βλέπουν. Είναι μόνο που μου λέεις ότι τα παιδιά εκεί μεγαλών, πιστεύοντας ότι η Ινδία είναι η πανίδα. Άμπρα. <laughs> είναι <laughs> κάτι αράμεσα στο βίσονα της Αμερικανικής παιδιάς α πούμε. έτσι λοιπόν Και τα κογιότ. Ωραία. Αυτά, αυτή είναι η αντίληψη βλέπω... Έτσι θα είναι και το, στο μουσείο που θα κατασταθεί εδώ ναι. Μετά τη δική μας εξαφάνιση ναι. Θα είμαστε και εμείς εδώ Ανάμεσα στην Πανίδα α... και στην Κλορίδα κάπου Μπράβο, ανάμεσα πούμε στον, στο Θυδαϊτό ναι. Και ε, πώς το λένε Και στο, στο ελληνικό τσακάλι Θα είναι και ο Έλληνας το Τον οποίο τον έχουν σε μια διφορεσιά Τσαρούχη αυτό το, αφού το, αφού αφού αφού το πράγμα, το φαντάδρο, έτσι. <laughs> λοιπόν, αυτό το <laughs> πράγμα είμαστε ήδη προ εξαφάνηση. Καθότη όπως λέγανε και οι επιτίβοι ε, του Capital και των ε, διάφορων blog, α πούμε, έτσι πρέπει τελιο, η Ελλάδα τελειώνει ευτυχώς Ευτυχώς που τελειώνει αυτή η Ελλάδα. Εδώ βέβαια, τι Πως θα γίνει, βέβαια. δηλαδή. Μάθαμε σήμερα α πούμε ότι οι Γερμανοί θα μα δώσουν και εκπαίδευση. Θα μα φέρουν το σύστημα του εκπαίδευση. Λέβαια. Και ο μίστερ Επιτίδιος, που πληρώνεται ω επιτίδιος mm -hmm. του Λαμπρακιστάν μα λέει βεβαίω. Λέει γιατί να μην έχουμε να γίνουμε σαν του Γερμανού. Mm. Δηλαδή να έχουμε, να έχουμε στην ιστορία μα Auschwitz, Dachau γιατί αυτή ήταν η δική του παιδεία. Έτσι? Να έχουμε εξαλωθρέψει το μισό πλανήτη, τη μισή Ευρώπη γιατί αυτή είναι η δική του παιδεία. Mm -hmm. Και να διδασκόμασταν ή να μαθαίνουμε να πληροφορούμαστε από εφημερίδες από το εσπρέσο ή σαν την build, που είναι ακριβώς αυτήν οι μεγαλύτες κυκλοφορίες αυτό το λαό θέλουν αυτή είναι η επιτυχία της παιδείας τους, αυτή είναι η της παιδείας τους. Mm. λοιπόν μπράβο μας και το συζητάμε από πάνω σε έναν μόνος. τόπο όχι όπου μόνος. τουλάχιστον γεννήθηκε κλασική παιδεία και αντί να την προστατεύσουμε και να την ενισχύσουμε και να την εξυγωνίσουμε με όλου πραγματικού με την επιστήμονη και τον τρόπο που πρέπει να κατανοούμε με τη σύγχρονη παιδί, τι λέμε τώρα, δίνουμε την επιδείχία στου Γερμανού. Να μα μάθουν βεβαίω. Για να εξοικειωθούμε με τα Ousmit και τα Tata. Να εξοικειωθούμε με τον νεοναζισμό που κυριαρχεί στην πολιτική τη Γερμανία, έτσι, και να εξοικειωθούμε για το πώ πρέπει να μισούμε ο ένα τον άλλον. Αυτή είναι η δική του παιδιά. Ε, εντάξει, δεν θα προβάλλουν αυτό όπω ξέρει, θα μα προβάλλουν άλλε ζητήματα. Λοιπόν. Ε... Θε να πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Μου, μια... μου έχουν στείλει την απόφαση, αλλά λέω να τα πούμε μετά αυτά. Ήρθε και ο Άγγελος, θα σας την παρουσιάσω μετά. Λοιπόν, ε, μου έχουν στείλει την, ε, και ευχαριστούμε τον Διονύση, την ε, γνωμοδότηση της... Ε, του Γενικού Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την άνηση τη Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζα να δημοσιεύσει τα έγγραφα σχετικά με την είσοδο τη Ελλάδα στην Ελλάδα. Ωραία, να το πούμε μετά. Ναι, και οπότε να το δούμε μετά τι έγινε. Λοιπόν, ναι. ε, εδώ να δούμε. Κοκκίνηση μα. Ναι, δίνουμε τι παραγγελιέ μα τώρα. Ναι, βέβαια. Πάμε να την ακούσουμε Ά. την παραγγελιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εκπομπή ΑΕ, Δημήτρη Καζάκη για Γεωργία Μπάστα. Κι εσείς ε, συμμετέχετε στην κλήρωσή μας ε, για την ε, παράσταση ε, στο θέατρο Α, ο εχθρός του λαού. Αύριο κληρώνουμε, πέντε διπλές προσκλήσεις. Ε, Γράφετε επαμ, κενό, τη λέξη παράσταση και το όνομά σας και αποστολή στο 54344 για να πάτε θέατρο σε μια πολύ έτσι, επίκαιρη παράσταση, ο εχθρός του λαού, έχει, το έχει διασκευάσει ο κύριος Λινέος ε, στη σημερινή πραγματικότητα. Λοιπόν, εδώ συμπληρωθήκαμε. Δεν είναι μόνο Δημήτρη Καζάκη και η Γεωργία Μπάστα. Έχουμε και έναν επισκέπτη και τον ευχαριστούμε που ήρθε. Άγγελε, καλό μεσημέρι. Καλώ σα βρήκα. Ευχαριστώ που με υποδεχτήκατε εδώ στο στούντιο. Χαίρομαι όταν είμαι ανάμεσά σα. Ο Άγγελο ε, είναι μαζί μα από χθε. Μα ναι. <laughs> κάνει, μας κάνει πλάνα, είναι εδώ με τι μηχανέ του. Ε, δημιουργεί γενικώ διάφορα πράγματα. Έχω και εγώ τα σχέδιά μου. Ναι, τώρα δεν ξέρω. Παίρνει, παίρνει μια ταινία, ξέρω. σα ε, φακελώνω. <laughs> τι θα την κάνει την ταινία. Τι θα μας φτιάξει, θα το δούμε. Ε, το δεύτερο πράττυμα ασφαλείας θα μας πει. <laughs> <laughs> Χτες δεν, δεν έφυγα πίσω για Αθήνα με το α2 του επάνω ναι, ναι, ναι, ναι. <laughs> <laughs> Λοιπόν, ε, ο Άγγελος, είπα, είναι από τη Μύκονο Και... Δυσιακή, που λέμε. κατά το Χρήστο Λογαρίδι, τον Αναχικό Λάδει δηλαδή, τραπεζίτη ναι. από εκεί θα ξεκινήσει επανάπτωση από τη Βόρεια Μύκολο εμένα μου κάνει ειδίπωση <clears throat> Μύκολο Σαντορίνη Ξέρει δεν πίστευα ποτέ δεν ξέρω λάθος γιατί στα νησιά οι νησιώτες γενικά είναι άνθρωποι με ανησυχίε και που, με ανοιχτό κνεύμα και που παράγουν σκέψη ναι. Έτσι. Και είναι και πρωτοπόροι. Άρα ήταν χαζομάρο μου που μου ότι σε τέτοια γλυσσά ίσω είσαι γμάλου τους μιας εικόνας τελετά. Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν λες ξέρω, είσαι από τη Μύκονο και ασχολείς όλα αυτά τα ζητήματα που θίγει και ο Δημήτρη και εσείς στην εκπομπή σας καθημερινά εντάξει, του ξενίζει λίγο. Μάλιστα θυμάμαι όταν είχα πρωτοπάει στο Χωρίς FM με ρώτησε ένας φίλος από το ΕΠΑΜ, μου λέει ρε ε, ε, μου, ε, στη Μύκονο τώρα πώς είναι με την κρίση μου λέει. Ε, τι... Πώς αισθάνεστε δηλαδή, πρέπει να είναι διαφορετικά Πρέπει να είναι διαφορετικά Δηλαδή το έλεγε και το φανταζόταν Πώς υποδέχεστε τους ελέμπριτις Κοίτα, Η αλήθεια είναι βέβαια ότι υπάρχει Έτσι μια ωραία ομάδα κάτω Που κάνει δουλειά Επίσης δεν είναι αυτό Όταν λέμε Μύκονος α πούμε στο μυαλό μου Εμένα προσωπικά θα πήγαινε ότι Ξέρετε δεν υπάρχει κρίση όντως Ότι όλοι έχουν μια ευμάρεια Και δεν ισχύει αυτό Στη Μύκ να το πω έτσι λίγο χοντρικά, είναι 10 οικογένειες οι οποίες ελέγχουν τον τόπο, ε, μη μπορώ παραπάνω. Ε, δεν, δεν υφίστανται αυτό που λέμε ότι στη Μύκονο κάθε τη ζει πάροχα και δεν, δεν έχει οικονομικά προβλήματα. Οικονομικά προβλήματα υπάρχουν στη Μύκονο, σας πληροφορώ ότι υπάρχει και κοινωνικό έργο από τους τοπικούς φορείς σε οικογένειε που είναι άπορες και το χειμώνα επειδή δεν υπάρχει δουλειά τους καλύπτουν τις βασικές ανάγκες αυτό βυσικά δεν ακούγεται πουθενά και η ζωή είναι πάρα πολύ ακριβή στην εικόνα βέβαια το καλοκαίρι ο μισθός είναι πολύ υψηλός δηλαδή μπορεί να φτάσεις και 1500 ευρώ αλλά θα ξεπατώνεις Μιλάμε στις, ε, ε, ε, ε, αναφορώμαστε στο καλοκαίρι, γιατί κυρίως τότε είναι που ζει η Μύκονος, έτσι. Ναι. Είδες τελικά, πόσο λάθος αντίληψη, ε, όταν βλέπεις ε, συγκεκριμένα δελτία, ρεπορτάζ, εικόνες, mm. lifestyle, λες, ok, αυτοί εκεί πρέπει να είναι καταπληκτικά και σε σαλόν, γίνονται όργοι, πέφτουν το χρήμα, σαμπάνια από το πρωί μέχρι αυτό το βράδυ. Λοιπόν... Όχι, δεν, δεν ισχύει αυτό. δεν ισχύει. Ε, Εσύ βρίσκεται τώρα τα πράγματα στη θέση τους. Ναι. Δεν, σε καμία... Κοιτάξτε, δεν λέω ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε καθόλου αυτό. Υπήρχε σε ένα μικρό βαθμό. Ξαναλέω ότι είναι λίγε οι οικογένειες που έχουν πολλά χρήματα στην οίκονη και αυτές ελέγχουν. ανάπτυξη σε όλο το νησί οπότε. Όχι, καμία το σχέση. σχέση. Ε, στην οίκονη, για βγα... δηλαδή, εγώ γνωρίζω μικροκονιάτες, α που δουλεύουν το καλοκαίρι 13 και 14 ώρες την ημέρα. Ε, για να μαζέψουν όλα τα λεφτά για να βγάλουν όλη τη χρονιά γιατί δεν βγαίνει η χρονιά το χειμώνα Αυτό είναι το δράμα της ιστορίας ότι ε, σε, αυτές, σε αυτές τις περιοχές που έχουν μονοκαλλιέργεια και ο τουρισμός είναι μια μόρφη μονοκαλλιέργειας είσαι εξατώμενος πλέον για okay. φαντάσου ας μαν συμβικά της περιοχή mm -hmm. και κοπεί το ο τουρισμός αυτό σαν κύριο έσοδο Πέθανε τον νησί, δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που ζουν από αυτήν ναι. την ιστορία δεν θα μπορούν να τα βγάλουν πέρα καθόλου. Με αυτή η κατάσταση πραγματικά ευνοεί τέτοιο τύπου και βεβαιώς γιατί όχι σε αυτές τις συνθήκε κάποιοι που μπορούν να επιβουλεύονται τη δυνατότητα mm -hmm. μάλλον να εκμεταλλευτούν γιατί εντάξει υπάρχει μια νεοφεοδαρχία σε αυτά τα μέρη γιατί αυτές οι κοχήνες που ελέγχουν συνήθως Αυτά τα μέρη είναι είναι yeah. πραγματικοί φεουδάρκες, γιατί συνδέονται με την πολιτική εξουσία, έχουν διακλαδώσει παντού. Αλλά για φαντάζω α πούμε τι είναι αυτοί μπροστά στα μεγάλα, πολύ μεγάλα συμφέροντα, οι επενδυτικά κεφάλαια ας πούμε μπορούν να κινηθούν και να πούνε ένα νησάκι τώρα τι είναι αυτό ο τάδε καραμίτσο α πούμε που έχει το μισό νησί, τι είναι, τίποτα μπροστά μου με την οικονομική επιφάνεια που έχω εγώ. Οπότε τον συντρίψω, πώ μπορώ να το συντρίψω, να το δημιουργήσω μία κατάσταση, μία-δύο χρονιές, οι οποίες να μην την πάει, πάει καλά και μετά το, θα, να το φάω το ζωντανό. Ποιο εξουσία έτσι αλλιώ την έχω στο τσεπάκι μου. Γι' αυτό και όταν τους είπα, εγώ το νομίζω την πρώτη φορά που μίλησα στην Μυκόνο, όταν τους είχα πει πριν βγει, ήταν πριν υπάρξει το μεγάλο κύμα των ε, αναγκανακτισμένων και πριν υπάρξει το... Το πολυνομοσχέδιο, συγγνώμη το πολυνομοσχέδιο, εφαρμοστικός νόμος του μου τότε. Και του είπα το εξή, του έλεγα, γιατί ορισμένοι τότε δεν είχαν αντιληφθεί το τι μπορεί να συμβεί στην Μύκονο. Καλά, στην υπόλοιπη Ελλάδα αυτό που λέγαμε, ξέρω, εντάξει, αλλά στην Μήκονο τι να συμβεί. Και του λέω δηλαδή, πόσο σίγουροι είσαστε για τι παραλίες σας, αυτό εγώ του είπα. Και μου λέει δηλαδή, τι, ήτι όχι να σας εκορίσουν τι παραλίες, δηλαδή τι δύσκολο είναι, α πούμε, να κοριθεί παντού. Έλα, Έλα μορέτ λοιπόν, Τώρα τι μας λες, κοριθούν υπαλλές και μετά από ένα μήνα μπαίνει ο εφαρμοστικός νόμος του μεσοπρόθεσμου, όπου δίνει το δικαίωμα εκκόρησης, ακόμη και για λίπτα ζώνης, σε ιδιώτες επενδυτές. Και παίρνω από την πύκο και γαμώτο το που το ξέρεις το έχεις διαβάσει. Όχι ρε παιδιά, αλλά έτσι γίνεται πάντως στον κόσμο, έτσι μπαίνουνε. Ε, τα συμφέροντα τα, και αρπάζουν ότι μπορούν να βρουν. Ή να κάνει ένα νησί σαν κι αυτό το οποίο ε, βέβαια, το είναι φιλέτο στο Αιγαίο. Εντάξει, ε, ε, στο κέντρο του Αιγαίου έχει ωραίε πάλιε, το λιμάνι του. Ή άλλωστε όταν λέει ο κ. Σαμαρά να πουλήσουν βραχονισίδε ή να αξιοποιήσουν βραχονισίδε, όταν μιλάει για βραχονισίδε, μιλάει για τι για κλάδε, γιατί είναι γνωστό ότι είναι βραχονισίδε. <laughs> θέλω να πω δηλαδή, <laughs> <laughs> <laughs> να πω, δηλαδή Μάλιστα, ότι από την άποψη τη συγκρότηση αυτών των νησιών είναι τα πιο άνηθρα και, πώς το λένε, χωρίς δέντρα, χωρίς α ας πούμε. <Πι> ε, από τη φύση τους, δεν είναι κάτι το... Να, το, να το... Οπότε όμως λέει, βραχονισίδες, την βιέννοια του όρου. Ναι, Μην πείτε ότι δεν σας το είπα κιόλας. Ε, ναι. Σου λέει, κάτσε, βραχονισίδες, λέγαμε, α πούμε, δεν είναι μικρός. Τώρα, Δηλαδή... Είπαμε, πανίδα χλωρίδα, πανίδα. το παραχωρή είναι έτσι, πάμε. δεν είναι θέμα. <συσχε> ναι, το αναφέρεμε, που κατατασσόμαστε. Εσύ όμως, ε, Άγγελε, ε, καταρχάς να πούμε ότι ε, κάνεις μια πολύ έτσι, ωραία εκπομπή. Στο χωρίς FM. Εντάξει, πολύ ωραία βέβαια την έλεγα. Και ε, ε, okay, κάνει αγαπημένοι κριτική αγαπημένοι τώρα. Αυτό μας τη δώσει. Αφορά τους ακροατές. Έτσι δεν είναι. Εσύ κάνεις μια εκπομπή, στο χωρίς FM. Πότε, κάθε πότε είναι. Είναι τρίτη και πέμπτη. Στι 4 η ώρα ξεκινάμε, 6 η ώρα τελειώνουμε. Ε, και τη βγάζει από το νησί. Τη βγάζω από το νησί, οπότε είμαι εδώ, πάω κρασάρω το στούντιο. Με τεχνολογία, φοβερό αυτό. Εντάξει, δύο έχω δύο. πάρει και ειδικά μηχανήματα τέλο πάντων. Ε, ε, ε, ε, για να μπορέσει ε, να βγει. Ναι. ναι. ναι. Ε, ε, Αλλιώ κρασάρω το στούντιο, βλέπω το φιλό μου τον με ανέλαβε εκεί πέρα που πάμε. Ε, και yeah. κάνουμε, ε, α πούμε, είχαμε τον ε, Σπύρο Λαβιώτη. Στην εκπομπή που. Ονομαστικό οικονομολόγο. Νοστό οικονομολόγο. Γνω, γνω, οικονομολόγος, ναι. ε, όχι φιλοκυβερνητικό, βέβαια, που παπαγαλεί κυβερνητικές θέσεις Ο, είναι... ο οποίο έχει, ναι, ναι, ναι, ναι, έχει δουλέψει και όλα στη ζωή του. Ο οποίο. Ναι, βέβαια. Και άλλοι οικονομολόγοι, αλλά δεν έχουν βγάλει. Ναι, να, ναι. Ε, και δεν είναι καθηγητή. Αυτό είναι πολύ ναι, σημαντικό. Από επίση, ναι. Είναι άνθρωπο. Είναι καθηγητή, βέβαια, με την έννοια ότι ξέρει τα οικονομικά σε σχέση με άλλους καθηγητές, μπορείς να τον... Όχι, αυτή είναι η κατηγορία του δασκάλου, όπως μου έχουν διευκρινίσει στον κόσμο, γιατί και εμένα με λέγανε καθηγητή. Σας λέω, παιδιά, με βρίζετε, εγώ σα πειράζω. Δηλαδή, σας είπα, γιατί με βρίζετε. Λοιπόν, εντάξει, για εμάς δάσκαλος. Ο Βιώτης έχει δουλέψει στην Κεντρική Τράπεζα του Καναδά, είναι αξιόλου. Έχει μια καριέρα και μιλάει για εθνικό νόμισμα Μπορείς mm -hmm. να λέει ότι θα καταστραφούμε και θα πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας και δεν θα έχουμε σαλάτες να φάμε. Είναι νυφάλιος και έχει μια ηρεμία, τον έχω ναι. ακούσει πολλές φορές. Ναι. Έτσι. Mm -hmm. ε ε προσπαθούμε δηλαδή να προβάμε... Είναι ένα μεγάλο λάθος. Είναι τη συνταξή του άνθρωπος και είχε εδώ στην Ελλάδα. Και είχε ότι θα καθίσει εδώ τώρα με συνταξή του η Να του ναι. ναι. για τα πράγματα όπως όλοι οι άνθρωποι ναι. του εξωτερικού, έτσι, ναι. που έχουν τον όνειρό τους να γυρίσουν πίσω. Λοιπόν, αυτά τελευταία χρόνια τη ζωή του και τι του, του τούτηχε αυτό το πράγμα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αποφάσισε να συμβάλλει στο να καταλάβει ο ελληνικό λαό ότι είναι παιδιά. Δεν είναι μόνο αυτός, δεν είναι έτσι όπω τα λένε, Κοίταξε το χωρί. Εφεν προσπαθούμε να προβάλλουμε ε, πρόσωπα από τα οποία δεν καλούνται συνήθω στα κανάλια, στα κεντρικά κανάλια, ε, να ακουστεί άλλη άποψη και μα αρέσει να ακούμε και του πολίτε. Εγώ είχα φέρει από το επάνω α πούμε, μια κοπέλα, τη φίλη μου την Ανα η οποία κάνει φοβερή δουλειά στο Παναγικό, μας έχει οργανώσει και μας τραβάει από τη μαλιά να κάνουμε καταλήψεις, ε, να, κάνουμε, να βοηθάμε τώρα, Για παράδειγμα τώρα είχαμε κάνει κατάληψη και ακόμα συνεχίζεται η κατάληψη στην εφορία Μυκώνου. Διότι... Α, εσύ είσαι, για πες, δεν έδωσα στοιχεία, υπάρχει και το άγγελο, γιατί δεν τους λάβουνες, εσείς, το πιο γενναιόδωρο. Δεν εμέ, δι' είχαν πει σε πίθτα. Αλλά θέλω να πω ότι για παράδειγμα τώρα στο νησί μας έλεγαν ότι θα φύγε η εφορία, θα μεταφερθεί, θα πάει στη Σύρο. Ε, ωραία, σήμερα είναι η εφορία, αύριο δηλαδή μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μπορεί δηλαδή να είναι... για να πας να κάνεις μια δουλειά σου επιβεβαιώνει την πρόσβαση σε σένα. Παίρνει το καράβι για να πας φτιάξεις. Ναι, και, και πας τη ΣΥΡΟ. Ναι, πόσο εύκολο είναι αυτό, αυτό Μα, για εσάς. Δηλαδή και 10 λεπτά να ήταν το καράβι. Ήρθα πειδή μου τι θα πληρώνω εγώ το καράβι να πας στο ΣΥΡΟ να κάνω μια δουλειά. Ναι, και αν ναι. ο έφορος δεν προλάβει δεν μπορεί, θα πρέπει να ξαναγυρίσω εγώ. Λε, εντάξει, λέει θα σας κάνουμε ένα παράρτημα εκεί πέρα για να δουλεύετε εκεί α πούμε. Εντάξει, πολύ απλά, αυτό είναι ένα, εντάσσεται σε ένα πλαίσιο συνολικό ναι, ναι, τη τροικα που θέλει να ναι, μαζεύσουν ναι, την εξουσία. Ναι, όλος να γίνεται βραχονησίδα, έτσι θα έχετε σιγά σιγά Ναι, ναι βέβαια, ο, ένα μέρος των Μικονιατών αυτό δεν το αντελεί. Ε, πιστεύει ότι είναι πολύ καλύτερο να φύγει η, η εφορία από εκεί για να σταματήσει και όλη αυτή η διαπλοκή λέει, που υπάρχει με του ντόπιου επιχειρηματίες και την εφορία. Βέβαια, μαζί με τα χλωρά μαζί με τα ξερά και εγώ κι τα χλωρά. Δεν έχει σημασία. Κοίτα ξανά δεις όταν θες να υπάρχει διαφθορά δηλαδή ο χρηματισμός και τα σχετικά είτε η ερφορία είναι στη Μύκονο είτε είναι στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη θα τη βρει αυτό στην άκρη. Δηλαδή, Επίπεται βέβαια, μόνο. Και ε. στο Παρίσι να πάει θα τη βρει την άκρη. Δεν είναι θέμα. Είναι λίγο χαζό αυτό. Ναι. Ναι. Σωστό Εντάξει. αυτό. Σωστό δεν νομίζω ότι αυτό θα λύσει το θέμα του χρηματισμού και τη διαφθορά. Και μάλιστα τώρα, για να κάνω και ένα πολιτικό σχόλιο για την Μύκονο, η αντιπολίτευση που υπάρχει τώρα στην Μίκονο, εγώ έχω μιλήσει και ένα φίλο μου έχει μιλήσει για όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν στην Μύκονο με τι ιδιωτικοποιήσει και το ξεπούλημα του δημοσίου. Και ο άνθρωπο που πρόκειται να πάρει μετά τι εκλογέ την εξουσία, αν βάλει υποψηφιότητα το δεύτερο ή δεύτερη παράτηση, είναι κάθετα. Ε, Αντίθετο με αυτά που λέει ας πούμε ο Καζάκη φέρει ε, μη ξεπουλήματο ε, θέλει να ιδιωτικοποιηθούν όλα διότι είδαμε τόσα χρόνια λέει, που ήταν ε, σε δημόσιο ναι. έλεγχο η, η περιουσία του ελληνικού λαού τι έγινε. Ναι, Οπότε... Ναι, ναι. Οπότε είναι ευκαιρία να τα εκμεταλλευτούμε εμεί. Οι μάγκε δηλαδή. Εμεί που τα λέγουμε, τα είμαστε μάγκε. Εμεί που, μήπως... ναι, που ξέρουμε πώ να λαδωνόμαστε, πώ να τα παίρνουμε, πώ να τα να κάνουμε λαμογέ. Αυτή ξέρει. Διότι όσο είναι στο δημόσιο μπορεί να ασκηθεί έλεγχος ή μπορεί να πιέσεις για να ασκηθεί έλεγχος ή να μπει εισαγγελέας. Για φαντάσου όταν είναι ιδιωτικά χέρια. Αυτό το επιχείρημα το χρησιμοποιεί ο Γεωργιάδης λέει ότι εάν λέει είναι τόσα χρόνια που ήταν σε δημόσιο έλεγχο είδαμε τα αποτελέσματα. Άρα πρέπει να πάει σε ιδιωτικό έλεγχο ο το σώστο ιδιώτης, ας πούμε να... και θα κάνει σωστές δεν θα έχει το πολιτικό κριτήριο δεν θα φοβάται το πολιτικό κόστος άρα θα κάνει σωστές επιλογές, σωστές επιλογές. ένα παράδειγμα Όπως... επιτυχημένο δεν μας έδωσε ναι, ή ένα παράδειγμα επιτυχημένου ε, ιδιωτικού τομέα α, στο, στην Ελλάδα δεν μας, δε μας δίνει δηλαδή α πούμε, ποιος, ποιά ακρίβως επιχείρηση γιατί ο κύριος αυτός δεν έχει δουλεύσει ποτέ στη ζωή του και ποιος αφού που λέει κάθε μέρα ναι δεν είναι δουλειά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία ένα άστο Λοιπόν, ο έχει δουλέψει επιχειρήσεις και δει μεγάλες επιχειρήσεις, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι είναι χειρότερο, από το... υπάρχει καθεστώ χειρότερο από το δημόσιο. Εγώ που είχα δουλέψει στην Ελλάδα και μάλιστα έτσι, σε διευθυντική θέση, δύο πράγματα μου κάνανε εντύπωση. Το πρώτο, η πίεση που δεχόσουν από τους μετόχους για, για απίστευτα πράγματα, να κάνεις απίστευτα πράγματα και από την άλλη, ε, ο πρώτο που συμφανιζόταν στο, στο γραφείο σου ήταν ο Χαφιέ επιχειρήσει. Χαίρετε τι κάνετε, μήπω θέλετε να πληροφορηθείτε τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα ε. και τα λοιπά με το κατετίσμα. Λοιπόν, το, καθεστώς που υπάρχει, το εργασιακό καθεστώ που υπάρχει σε επιχειρήσει, ακόμη και σε πολύ μεγάλε, διότι οι Έλληνε επιχειρηματίε έχουν αντιληφθεί, όχι δεν μιλάμε για του μικρομεσαίου, ο μικρομεσαίο στην πραγματικότητα είναι επιχειρηματίε και εργαζόμενου ταυτόχρονα. Και αυτή η διφυή χαρακτήρα. Το κάνει ε, για να μην είσαι πολύ πολλέ φορέ την πραγματικότητα επειδή δυσκολεύεται επειδή περισσότερο εργαζόμενο και λιγότερο επιχειρηματίες. και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Οι μεγάλη επιχειρηματίε έχουν το εξή πρόβλημα έχουν την αντίληψη του συλλκατσίτικου. Ότι πρέπει να διευθύνει α πούμε έναν όμιλο, όπω διευθύνει ένα ψηλικίτο. Να παίρνει εσύ τη αποφάσει να, να διορίζει αυτόν που θε το βουλευθεί να σου κάνει τη δουλειά, να. να... Να δίνει το κατετίσιο στου υπουργού και τα λοιπά και να του κρατά. Μιλάμε απίστευτη ιστορίες. Όποιο νομίζει ότι στο ιδιωτικό τομέα υπάρχει αξιοκρατία, ότι προβάζει... Ή δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του στον ιδιωτικό τομέα. Άρα δεν ξέρει. Που αν μιλήσει έφυγε. Καλά, αυτό το λιγότερο. Αυτό το λιγότερο. Το καθεστώ, εργα... εργα... ειδικά για τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα, ή θα πρέπει να γίνει σαν πατεώνα, ασυνείδητο, μέχρι αηδία. Και να μην σε, μη σε νοιάζει, να μην σε ακουμπάει ο πόνο ή η δυστυχία του από κάτω. Ξέρω, ρε, παιδί μου, ξέρω Αμερικανού, ανθρώπου δηλαδή που είναι σε πάρα πολύ μεγάλε πολυεθνικέ, που πολλά λεφτά και όλα αυτά τα πράγματα. Και του πονάει το γεγονό όταν σου δίνει η εντολή, α πούμε, η διοίκηση να απολύσουν 350, 400 ας πούμε, από το τμήμα του. Και να, να σε παίρνουν, λέω και να συζητά, α πούμε, τώρα ποιο να διαλέξω, πώ να το διαλέξω, και τι κριτήριο. Και να... εδώ, εδώ έχω αντιμετωπίσει το εξή φοβερό. Να, σου, να τα στελέχη των, των εταιριών να πρωτοστατούν στο τάπομα του υφισταμένου όχι γενικά το στο τάπομα του υφισταμένου να τον, ε, να τον προκάνε να, δηλαδή σε, να τους πάνε την προσωπικότητα γιατί βεβαίως επειδή πρέπει να κάνουν ε, χωριό με μεγαλοπιχειρηματίες που έχουν νοοτροπία ψυλικατζί, κουρσάρου, πειρατή και απατεώνα αυτοί είναι οι που έχουμε στην Ελλάδα για να τους συζητήσεις, όταν τους συναντάς και μιλάς έτσι, καταλαβαίνεις τι επίπεδο άνθρωποι είναι τι επίπεδο άνθρωποι είναι Επιπέδου δηλαδή απίστευτο ας πούμε χαμηλό επίπεδο και έτσι τα στελέχη των εταιριών γίνονται αντίστοιχη αντίστοιχης κουλτούρας άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι το μόνο που ξέρω να, να κοιτάνε είναι πως να γκομενήσουν στην επιχείρηση και πως θα πάρουν την καινούργια έκδοση με συνδέσεις της βέβαια κλέβοντα την επιχείρηση ή κάνοντα τον μπράβο για τα φοιντικά. Λοιπόν, τέτοιο καθεστώ υπάρχει σε μεγάλες εταιρείε, ειδικά στην Ελλάδα, είναι να ταυτίσει όλα. Γι' αυτό άλλωστε και πολλέ πολυεθνικές δεν προσλαμβάνουν στελέχη από την ελληνική αγορά. Φέρνουν απ' έξω. Είτε Έλληνες απ' έξω, αλλά απ' έξω γιατί είναι απίστευτη κατάσταση μέσα στην οποία έχει να κάνει με τον, με τον τύπο Έλληνα επιχειρηματία ο οποίος είναι Έλληνας επιχειρηματίας της Αρπαχτής πώς θα τα αρπάξουμε και θα έχουμε το κολλητάρι μας στην κυβέρνηση για να κάνουμε τις, δουλειές, να κάνουμε δουλειές, τις δουλειές και αντίστοιχα η εργασιακή εδώ είναι μην πας μακριά εδώ κρατική επιχειρηση καθόλα στον όμιλο του ΟΤΕ, και έχει πρόεδρο τον πρόεδρο των ελληλόφοπλιστών ο οποίο την έχει κάνει προσωπική του επιχείρηση, διορίζει όποιο λάχι και ό,τι γουστάρει ανάλογα yeah. το κόμμα ή οτιδήποτε ιστορίε, κάνει τι δικέ του δουλειέ με βιτρίνα αυτή την ιστορία, έτσι. Yeah. κρατάει ένα μικρό τιμ ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να του κρατάνε την επιχείρηση γιατί δεν είναι, σοβα... είναι σοβαρή επιχείρηση, δεν είναι τα πετάμε όλα και μετά σε αυτό το καθεστώ είναι δυνατό να μιλάμε για ιδιωτικό τομέα και αξιο... <συσχεία> αξιοπι... <συσχεία> αξιοπι... Αξιοπι... Αξιοπιστία θα υπάρχει αξιοπρέπεια στον ιδιωτικό τομέα όταν ο, ο δημόσιο τομέα Οργανωθεί με βάση το δημόσιο συμφέρον και λειτουργεί ανταγωνιστικά στον ιδιωτικό. Ανταγωνιστικά στον ιδιωτικό πώ λειτουργεί. Όταν εσύ βάζει άλλα κριτήρια και άλλο τρόπο λειτουργία από τον ιδιωτικό. Αυτό το επιχείρημα που χρησιμοποιεί πάνω σε αυτό είναι ότι ε, εδώ δεν έχουμε λεφτά, θα βάλουμε κι άλλου στον δημόσιο τομέα. Τι κι άλλου. Διότι... Ε, καταρχή πρέπει να, να, να κάνει μια μελέτη. Αυτό α... ναι, ναι, είναι το κριτήριο ΣΥΡΙΖΑ. Το πόσο, τι έκταση πρέπει να έχει στο δημόσιο τομέα, δηλαδή αν εσύ ας πούμε θέλεις δημόσια δωρεάν υγεία και δημόσια δωρεάν παιδεία, πώς πρέπει να οργανωθεί ο δημόσιο τομέα σε αυτήν την ιστορία, έτσι δεν είναι, και άρα με βάση αυτό να πεις τι οργανόγραμμα χρειάζεται και άρα τι προσωπικό πρέπει να απασχολήσω σε θέσει συγκεκριμένε ώστε να μπορεί να αποδώσει, Αλλιώ πως γίνεται. Μου κάπνισε ότι αυτό είναι μεγάλο και πρέπει να το πω, δώσε μου μια μελέτη, Δείξε μου Συγνωνούμε δηλαδή. Συγγνώμη με τι άλλε χώρε. Ναι, εντάξει. Και με τι άλλε χώρε. Γιατί κάθε χώρα προς, προ, έχει τα δικά τη κριτήρια και το δικό της τρόπο. Ε, αναλογικά, αναλογικά. Βεβαίω. Ε. Αλλά δείξε μου ρε παιδί μου, πε μου, τι δημόσια, τι δημόσια παιδεία να έχω. Τώρα τη δίνουμε και αυτήν, και όπω και την υγεία, το δώσαμε στους Γερμανού, τη δίνουμε και αυτή στους Γερμανού. Ωραία. Αν είναι να τη δώσω σε, σε, σε, σε μια εξέλιξη δύναμη, εντάξει, δεν χρειάζομαι δημόσια παιδεία. Εντάξει, αλλά όμως αν θέλω πραγματική παιδεία για τα παιδιά μου, έτσι. Μα προφανώς δεν θέλουν, θέλουν Προφανώς. Αρα ε, εκεί το... εργάτες. Μα και ένα θέμα. Εκεί μπαίνει το ε, Εμείς πληρώνουμε, γιατί, συγγνώμη, για να έχεις δημόσια δωρεάν παιδεία, υγεία κτλ. Η φόρμαση είναι, εμεί πληρώνουμε. Άρα εμεί πρέπει να αποφασίσουμε. Εγώ δεν θέλω τα υποβρύχια που γέφτουν. Ναι, αλλά τόσα χρόνια ζούσε παραπάνω. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ποιος ερούσε. Αλλά εγώ πληρώνω. Δεν πληρώνει αυτό ο κύριο που παίρνει την απόφαση. τα είναι... δευτικά μου Τό λεπτά. τόσα χρόνια μου ζούσε παραπάνω από όσα έβγαζε, εξόδωσε παραπάνω από όσα έβγαζε και τώρα θα σε τιμωρήσουμε γιατί έκανε λάθο. Και φταί. Και το έχει παραδεχτεί κιόλα. Εγώ και 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον ναι. πλανήτη... αυτό είναι, αυτό είναι. Στην, στην αρχή της κρίσης είχε, είχε πιστεί ο Έλληνας ότι φταίει ναι, πραγματικά... 10 ...και Η Έλληνες τρώγανε παραπάνω από όσο μπορούσαν τέλος πάντων... ...και τώρα βλέπεις ότι σε όλη ποιος την Ευρώπη... Ποιος, ποιος, ποιος τους επέβαλε να δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή κάτσε μισό λεπτό. Ο, ο Έλληνας, ο, ένας εργαζόμενος δουλεύει ανάλογα με το πώς είναι οργανωμένη μια οικονομία. Αν μια <coughs> οικονομία είναι τσαρπαχτής ποιος θέλει, ο εργαζόμενος που δουλεύει με αυτούς όρους... Όντως 4 εκατομμύρια το 4 εκατομμύρια το, της απασχόλησης δουλεύαν με παρασυντικό τρόπο. Αλλά αυτό είναι, έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι κορυφαίοι επιχειρηματίες και πολιτικοί αυτής της χώρας οργάνωσαν μια παρασυντική οικονομία. Δεν, μπο, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς είναι δυνατό να δουλεύεις στο Άλλο α πούμε ότι... Ξεκινάεις ρεμάκια, εντάξει. Ρε μάκια, εντάξει μην δουλεύεις κανονικά, δεν, δεν, δεν έχει τίποτα, δεν μετράμε την παραγωγικότητά όχι σαν άτομο, σαν εργασία. Δεν μετράμε τίποτα από όλα αυτά του δείκτε, ούτε καν η στατιστική υπηρεσία δεν του πετράει. Μόνο το κατακεφαλή ΑΕΠ μετράει, το πιο άθλιο δείκτη α πούμε, που δεν έχει καμία σχέση με την παραγωγικότητα. Εντάξει, τίποτα από όλα αυτά, αλλά δεν μα ενδιαφέρει η πραγματική απόδοση μια εργασία, γιατί αν μα ενδιαφέρεται θα πρέπει να γίνουν επενδύσει παραγωγή, να γίνουν επενδύσει στη νέα τεχνολογία, να σε εκπαιδεύσουμε, να σου δώσουμε δυνατότητε, να μπορεί να αναπτύξει, να σου εξασφαλίσουμε το μέλλον σου. Γιατί παραγωγικό εργαζόμενο δεν μπορεί να υπάρξει εάν δεν εξασφαλιστεί το μέλλον του. Αν έχει αβεβαιότητα δεν μπορεί να είναι παραγωγικό. Αυτό το έχουν δείξει μελέτε. Εντάξει, μπορώ να σου δείξω εκατοντάδε μελέτε που το επιβεβαιώνουν. Μία μελέτη που να δείχνει ότι θα έχουμε μέγιστη παραγωγικότητα με έναν εργαζόμενο ο οποίο ζει στην ανασφάλεια και στην αβεβαιότητα μπορούν να μα δείξουν αυτοί οι κύριοι. Εκτό από την δική του θρησκεολογική αντίληψη για την οπαδί της, δουλο... της δουλοκτησίας. Αυτή η ανασφάλεια που λες σε κάνει να παραδίδεις όλα τα δικαιώματα στην εργασία. Να μην... Όχι μόνο. Δεν μπορείς να είσαι παραγωγικός ως εργαζόμενος. Δηλαδή, εκεί για να το καταλάβεις υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει ότι ένας, ένας ανασφάλιστος εργαζόμενος ένας εργαζόμενος ο οποίος δουλεύει με προσωρινή απασχόληση καθώς προσωρινή απασχόληση είναι κατά 30% αποδίδει το 30% τη κανονική του απόδοση εάν ήταν ασφαλισμένο, είχε καλή ε, αμοιβή, είχε αμοιβή δηλαδή που το εξασφάλιζε βεβαιότητα και, συνέ, και συνέχεια και είχε σταθερή απασχόληση, το τι σε αυτό που λέω. Και αυτό το πράγμα είναι μελέτη στο Γερμανία. Μπορεί να δε βρει πολύ άνετα, αν μπει στο γερμανικό στυλ των εργαστικών συζέτων, κρατικό είναι οι Γερμανοί που το σταυμάζουμε, όλα αυτά τα ρεμάλια τη πολιτική μα λέει το Γερμανείο θα μα υπολειτήσουν, πείτε σε αυτό το πράγμα, δεν τι μελέτε. Τι λένε, ότι δεν μπορείς να έχεις αύξηση παραγωγικότητας και ταυτόχρονα ανασφάλιστο ή εμκινδύνο εργαζόμενο. Mm -hmm. Δεν μπορεί, είναι ασύμβατα πράγματα αυτά. Λοιπόν, και αυτό έχουν μετρηθεί μέχρι τελευταίας, τελευταίο δευτερόλεπτο, δευτερόλεπτο για την εφαρμογή τους. Λοιπόν, και έτσι δεν μπορείς να έχεις μια αναπτυσσόμενη οικονομία με ένα εργατικό δυναμικό ο οποίο συνθλίβεται. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Α, το τώρα, στο δημόσιο τομέα. Έχει χειροτερέψει δραματικά η κατάσταση. Γιατί, γιατί έχει εργαζόμενο, ο οποίο είναι φοβισμένο μέχρι αίτητε. Ποιο ηθικό, δεν είναι ανύπαρκτο το ηθικό. Yeah. Με μια αμοιβή η οποία δεν το συμφέρει να ξαναγυρίσει τη δουλειά, γιατί να ξαναγυρίσει. Γιατί να πάει στη δουλειά. Για ποιο. Μας Για 500, 600, 700 ευρώ. Από την άλλη μέρα πώ διαμορφώνεται αυτή η αμοιβή. Άντε, είναι ναι, και αβεβαιότητα το τι θα συμβεί αύριο. Γύρω, αύριο. Που, θα απολυθεί, η θα, θα καθίσει, Ψυχόν, Έτσι, ψυχόν. είναι προφανώ. Γι' αυτό και ε, πολλοί εύστοχα κάποιοι έχουν πει, να μου διδάσκαλε, καλύτερα να έχει έναν δημόσιο υπάλληλο που τα παίρνει, mm -hmm. γιατί αυτό μπορεί να σηκώσει και κεφάλι κάποια στιγμή και να σταματήσει κάτι που πραγματικά μπορεί να είναι καταστροφικό, δηλαδή, παρά να έχει έναν φοβισμένο δημόσιο υπάλληλο. Λοιπόν, ο φίλο μα εδώ, Κωνσταντίνο, επιβεβαιώνει, όχι ότι το χρειάζεται, απλά θέλω να σα πω, Δημήτρη, είμαι μηχανικό και έχω δουλέψει σε μεγάλε και σε μικρέ εταιρ Λοιπόν, διαβάζω ένα από τα μηνύματα, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα γυρίσουμε, θα πούμε και για την απόφαση με την αγώγη που έχει κάνει το Bloomberg. Θα πούμε επειδή κάποιοι ζητάνε να σχολιάσεις την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ εξεταστική για το μνημόνιο σήμερα το απόγευμα. Α, μας κάνουμε, κάνουμε το σχολείο. Ε, ναι. Είναι για το μνημόνιο 1, μην ναι. νομίζεις ότι κατάλαβες για το... Θα εδώ. καταψηφίσω ο που θέλει να κάνει εξεταστική για το μνημόνιο. Ε, όχι, δεν είχε επέκληψει το μνημόνιο 1, είχε πει για το μνημόνιο 28. Αμάνε ναι. δεν το είχατε καταλάβει. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσιο και εδώ είμαστε. Σε λίγο θα γυρίσουμε μαζί. Οι παραγγελία σήμερα είναι... Είναι εξαιρετικά, το... αφιερωμένο, εξαιρετικά <laughs> αφιερωμένο στους εργαζόμενους που αθωώθηκαν σήμερα. Ε, Οι συλληφθέντες για... για τα επεισόδια με τον Γερμανό Πρόξενο. Μπράβο, για τον Γερμανό την επόμενη φορά θα συ ε, και θα κρατηθεί εχμάλωτος του κινήματος Εθνικής Αντίστασης και θα παραδοθεί ως εχμάλωτος μετά από ε, διαπραγματεύσεις με τον εχθρό. Πολύ ωραίο αυτό. Εξαιρετικά Μάλιστα, αφιερωμένο και, στα παιδιά που είναι, τους, ναι. αθωώθηκαν... Ποια, ποια είναι, είναι τα λύτρα. Ε? Τα λίτρα ποια θα είναι. Η ελευθερία του λαού. Βάμε. Ωραία η Ή, ή αγένου, με ανταλλαγή εχμάλωτων. Ανταλλαγή εχμάλωτων γιατί από εδώ και μπρος οι πολιτικές οι συλληθέντες του ε, το κινήματος ναι. πρέπει, είναι εχμαλώτοι, έχουν καθετώσει εχμαλώτο λοιπόν ε, ε, να πω Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστακ και ο Άγγελο είναι μαζί μας που μας έχει έρθει από τη Μύκονο και εντάξει, λέμε πολύ ωραία μου αρέσει αυτή η συζήτηση που έχουμε ο, ένα νέο παιδί έτσι, και γι' αυτό του δίνουμε τον λόγο και γιατί έρχεται από αυτό το νησί και μας, σήμερα μας κατέληψε πολλούς από τους μύθους που μα έχουν δημιουργήσει όσο του έχουμε στο μυαλό Λέτε, μας... πλέον Βίξε, είμαστε σε μια εποχή εικόνα. όπου καταρρύπτονται πλέον όλοι οι μύφοι. Ναι. Αρχίζουμε και γνωρίζουμε τον πραγματικό Λέτε, Έλληνα. Έλληνα σε όλε τι εκδοχέ του και στι <σχυ> πολύ κακέ <σχυ> εκδοχέ αλλά και στι πολύ καλέ εκδοχέ του. Έτσι, αναπτύσσονται. <σχυ> είμαστε σε μια εποχή όπου τα περίφημα ελαττώματα τη φυλή αλλά και οι περίφημε αρετέ τη φυλή αρχίζουν και φαίνονται σε όλον το μεγαλείο και ως ελαττώματα και ως αρετές. Λοιπόν, Νομίζω ότι είμαστε σε μια περίοδο φυσικής επιλογής. Να βάλουμε θα κρυθεί ναι. δηλαδή τι θα υπερισχύσει, το ελαττώμα ή η αρετή. Ο Δημήτρης έχει έρθει δύο φορές κάτω. Στην να, ναι, να, ναι, να, ναι, να ναι. κάνει ναι. φορά. εγώ κοίταξε, έχω κατακύλιο από το μικρόφωνο ότι σε αυτές τις ωραίες περιοχές κανείς δεν με ενημερώνει, κανείς δεν με ειδοποιεί, κανείς δεν με παίρνει. το και <laughs> η πρώτη φορά, λέω, ξέρω εγώ, ήταν στην αρχή όλα ήταν ενημερωμένης. Τότε πρωτοφυσιάχτηκε το EPAM. Ήταν η ναι, μέρες... Πρώτες μέρες. Όχι, ήταν. Να δω με το συγχωρείο. Ήταν. Καλοκαίρι και τέτοια. Ήταν Ιούνιος. Ιούνιος. Ναι. Ιούνιος ναι. Δεν είχε καν φτιαχτεί ακόμα. Ναι. Είμαστε σε φάση που ψεχνόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Ναι, ναι. Και λέω σε κάτι φίλος, α πούμε, για λεπά, ότι είμαι στο... Ναι. Με πέραν τηλέφωνο και μου λέω είμαι στο... Ήμαι στην μήκονο, στη παιδιά. Είμαι στην μήκονο. Ναι. Καλά, ρε. Ειδω γίνεται χαμός και ζει πας διακοπές. Τι διακοπές λέω, παιδιά Για ομιλία και δεν πιστεύανε. Ήταν και Alexis. Δεν πιστεύανε. Αχ, να δει τώρα που να βλέπει ο Τσίκου, ε, δεν είχε έρθει η όχι? Εκείνη την περιόδο όχι, όχι για, περι... για, για διακοπές. διακοπές ναι, ναι. Εντάξει, ναι, ναι, ναι, ναι. ο Αλέξι, λοιπόν, ξέρει που θα πάει. Ε, να, θέλω να δώσουμε στο Γιάννη από την Αγγλία τα χαιρετήματά μα. Να σε καλά, ρε Γιάννη από την Αγγλία που μας ακούω. Έχεις την καλημέρα μας. Σας καταλαβαίνεις. Είδα κάποιο email ότι θα είμαι στην Αγγλία. Πότε. Το Γενάρη μήνα, ξέρω εγώ κάτι, κάτι τέτοιο. Κάτι κανονίσανε κάτι ομιλία στην... Στην... Στο Λονδίνο κάτι λίγο. Λοιπόν, εμείς πάντως εδώ ο κανονίσμος στα ε, ναι. ε, σταδιακά και αν κανονιστεί δεν ξέρω ότι ε, ε, θα τα καταφέρουμε, πιστεύω, να έχουμε γιατί ε, υπάρχει αρκετό κόσμος στο εξωτερικό και θα έχουμε κάποια συνεργασία με ανθρώπους Αγγλία, Ελβετία, Ισπανία, Φιλανδία έτσι, οι οποίοι θα βγαίνουν στην εκπομπή και θα μιλάμε ναι. για να δημιουργηθεί το μακρινό τόκιο. Και το Τόκιο οι <κυρίζει> οποίοι <Αλλά, κυρίζει> μας παρακολουθούν. Οι Ιαπωνέζοι τον καλούν εκεί. Ναι. Στην Ιαπωνία θα πάει 48 να μιλήσει. Α... Έχουμε 48 Έλληνες. Α... Όχι 48 IP's που μας παρακολουθούν είναι μόνιμα IP's λέω για την ηλεκτρονική διευθύνση. Ναι ναι ναι. Από δηλαδή. Μονίμως σταθερά 48 σε κάθε εκπομπή. Και ρώταγα ένα φίλο που είναι στην euh, Ιαπωνία, έχει συναγωνιστή, λέω 48, πλέον 50 είναι όλοι και όλοι οι Έλληνες. Είστε τίγευτες, κλείτες. Να σωστά παλιά δεν δούλευεσαι κάπου εκεί εξωτερικό, και είναι Έχεις μάλλον φιλήσεις, όμως. Πώς το βρήκαν όμως, αυτό είναι εντυπωσιακό. Κάνει τώρα, λοιπόν, κοίταξε τώρα, πρέπει να σας επαναφέρω, γιατί να κάνουμε ένα σχόλιο... Σχετικά με το ότι σήμερα το απόγευμα συμβαίνουν και σοβαρά πράγματα γιατί μου φαίνεται ότι αυτές τις μέρε το έχουμε γλυγορήξει το σορολό και εδώ γινόνται σοβαρά πράγματα Σωστό. Σήμερα το απόγευμα υπάρχει συζήτηση στη Βουλή Μην σε λεπτό χρήρα από αυτό το πράγμα Α, Σήμερα το η σημερινή εκπομπή ήταν μια προσπάθεια να επανορθώσουμε για το χθεσινό <laughs> ναι. έτσι. Αλλά λοιπόν, είδε λοιπόν, μια εκπρομή έξω από εσύ. την Αθήνα πώς ανέβασε? Ναι με ανέβασε γιατί πραγματικά ο κόσμος χθες ήταν ένα πολύ μήνυμα όχι μόνο για τη μαζικότητά του. Αυτό είναι ναι. πλέον για μας είναι ψωμοτήρι, όπως λέει κι ναι. ο <laughs> Λοιπόν, ε, το, ας τους άλλους να ανησυχούν για τα κουρατήρια τους, για το πώς τους ακούνε. Καταμφύ. Λοιπόν, ναι. δεν μας αμπάσανε να αυτό. Το καλό στην ιστορία, αυτό που με ενθάρραινε και που μου έδωσε, είναι ότι ο κόσμος συζητούσε με τον τρόπο που θα γίνει η γενική πολιτική απεργία και η εθνό συνελεύση λοιπόν, δεν είχαμε έναν κόσμο ο οποίος να ε, το πούμε να, να, να το, να το ακούσε αυτό και να του πες τα μπλάς και να το βλέπεις ας πούμε ευρώντιτος ναι. να σε κοιτάει Είμα ή λέει το, αυτός εγώ. τώρα Πάμε να φύγουμε που εδώ. σημαίνει ότι το έχει δουλέψει στο μυαλό του το ψάχνει το πράγμα οπότε όταν του λες ξέρεις έτσι θα γίνει με αυτόν τον τρόπο mm -hmm. λέει να το ρε αυτό που με παιδέρι πως συγγνώμη να πούμε το εξή, ότι η ομιλία χθες έκλεισε διότι... Ε, Ωραία, πετάξανε έξω από την αίθουσα. <laughs> έξω, ήταν επαναγία, μου τους δώσαμε την αίθουσα και αυτό ήταν μέχρι τις 12 το βράδυ <laughs> εδώ. Yeah, yeah, yeah. Λοιπόν, και κάποια στιγμή πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει η αίθουσα. Yeah. Έτσι. Λοιπόν. Ε, ένας φίλος λέει, πιστεύω ότι το ερώτημα είναι λίγο ειρωνικό. Ποιον πιστεύω λέει τώρα, εγώ εσά ή το Μέγκα που λέει ότι η κυβέρνηση κάνει αγώνα δρόμος δρομο ωστε να πέσει ρευστός στην αγορά με τις 20 Δεκέμβρη. Είναι ένα κουίζ εδώ. Εγώ θα έλεγα πάντως, ε, αν είναι να στοιχηματίσεις, να μην στοιχηματίσεις το Μέγκα, θα το χάσεις. <laughs> Έτσι λέγω. Μια, μιας και είπατε Μέγκα, διάβασα σήμερα ο Κακλαμάνης, ο Απόστολος του Πασόκ, λέει ότι πέρασαν εποχές που το Μέγκα έβγαζε κυβέρνηση και βγαίνει ο Ψυχάρης ως απάντηση και λέει, ε, θα δημοσιεύσω, λέει, αρχεία που αποδεικνύουν ότι ο Κακλαμάνης, ποιος ήταν ο ρόλος του Κακλαμάνη Κύριε, κύριε. οπότε τα σφάζουν τα ποντίκια είναι καλό για μας γιατί να παίρνουμε πράγματα. α βεβαίως και εσείς παρικούντες στην Ιερουσαλήμ είναι γνωστός ο ρόλος του κ. Καλαμάνι στη Χούτα. είναι γνωστός. λοιπόν και ξέρουμε και πολλά ντεσού και το λεπά. αλλά ποιος μιλάει τώρα ο ψυχάρις α πούμε. ναι ο ψυχάρις θα το βγάλει τώρα γιατί ξέρεις τι γίνεται τώρα στηρίζουμε ΣΥΡΙΖΑ. ΞΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑ καθότι η Αμερικανική Πρεσβεία έχει αλλάξει πολιτική. Λοιπόν, και έτσι αλλάζουμε, ξέ, το, το, το καράβι αλλάζει η ρότα. Σιγά-σιγά. Ναι, ναι, ναι, Αλλά όλο το ξεχνάω, κάπου αλλού με πάτε. Κάνε ένα σχόλιο, παιδί μου. Σήμερα το απόγευμα θα μιλήσουν για την εξεταστική. Το, το, δηλαδή, θέλω να πω την πρόταση που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει εξεταστική για το μνημόνιο 1. Μας, ναι. <σχελίως> λοιπόν, σήμερα το απόγευμα. Και είμαι σίγουρο ότι στο μνημόνιο 13 ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει πρόταση να συζητηθεί το μνημόνιο 2. Εντάξει, έτσι πάνε αυτά, έτσι. γιατί υπάρχουν κάποια τάξη Δεν Είναι μπορεί βεβαίως. να Εχουμε πηγήσει όλα και να... Εγώ θα απαντήσω αυτό με ένα πραγματικό, πραγματικό... <laughs> <laughs> <ένα> πραγματικό γεγονός <laughs> Ο κύριος Τατσόπουλος μου γνωστάει και άλλη Λοιπον. Πει... <laughs> <τρόπο. laughs> Μην λοιπόν... αφήσεις τίποτα να πες κάτω κι <laughs> εσύ <laughs> ε, Οφείλω να πω με ένα πραγματικό γεγονός Το πραγματικό γεγονός συνέβη χθες τουλάχιστον όπω υπήρχε η δισωγραφία. Ο κύριο Ουλόντ βγήκε στην α, δημόσια και είπε ότι κοιτάξτε <coughs> να δείτε εμεί θα εθνικοποιήσουμε το μεγαλύτερο λιχαλιβουργείο τη Γαλλία, το οποίο ανήκει σε έναν Ινδο-Αγγλο τρέχαγίδε, yeah. Ινδο-Αγγλο-Εβραίο, ένα πράγμα yeah. περίεργο, yeah, ένα Ινβρίδιο. Yeah. Yeah. μια μίξη, Ινδο ε, ε, που μένει στην Αγγλία. <laughs> <laughs> ναι, που μπαίνει στην Αγγλία, στο Λονδίνο μόνιμα, είναι ο 401ο πιο πλούσιο άνθρωπο στον κόσμο, yeah. φτωχαδάκι δηλαδή, και, Επίσης, μένει, σε... και, είπε, και ε, είδε ότι τα ποσοστά κέρδου τη εταιρεία μένουν στάσιμα. Όχι ότι δεν έχει κέρδη η εταιρεία, προσέξτε. Δηλαδή θα διατηρήσει τι 30.000 πισίνες που έχει, ότι τα, τα ποσοστά κέρδου τη εταιρεία δεν είναι τέτοια mm. που το εξασφαλίζουν συνεχή άνοδο στις μετοχέ. Mm. Γιατί αυτοί μετράνε Φέλε αυτό πρόβλημα. το εξτρέτο μετοχών. Οπότε δεν είναι το ότι δεν παράγει κέρδη η εταιρεία. Παράγει, αλλά δεν είναι τέτοια που να αυξάνει τις μετοχέ. Την απόδοση στο χρηματιστήριο. Mm -hmm. Λοιπόν, οπότε δεν κλείσει την επιχείρηση. Και τα πολλούς εργαζόμενους. Οπότε μπήκε σε μια διαδικασία η Αγγελική Κυβέρνηση να δει πώς θα συντηρηθεί το χαλιβουργείο. Και να διατηρηθούν οι θέσει Και βγήκε ο Ολλαντ και λέει προκειμένου να συντηρηθούν οι θέσει εργασία, το εθνικοποιούμε mm -hmm. το χαλιβουργείο. Σαν δεν είναι το Χαλυβουργ... <σάδελαι> κομμουνιστής. Και βγαίνει α, ο, φαντάζομαι ότι και αυτός θα, τεφεί, θα πρέπει να είναι. Και αυτό στην μπούκα του κ. Γεωργιάδη από εδώ και μπρο, διότι προσέξτε πρέπει να είναι και αυτό κρυφό θαυμαστή του Κίμιλ Σούγκ, διότι θέλει να μετατρέψει Βόρεια Κορέα Γαλλία. Λοιπόν, πέρα όμως από αυτό, έχει τρομακτικό ενδιαφέρον η δήλωση αυτού του Ινδο-Αγγλο-Εβραίου, ε, ο οποίος δήλωσε στο Daily Telegraph το εξή καταπληκτικό. Με έπεισε καρδιά μου μόλι άκουσα την τέλη. Η ταραχή δεν έχει φύγει ακόμη. Δεν υπήρχε τρέμω. Σε πάθη, λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα, ναι. ακριβώς αυτή είναι η αντίδραση των δανειστών και των κοgliφών στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Οι δηλώσεις είναι απανοτές. Τρέμω. Η ταραχή δε που έχουνε πάθει... Οπότε τόπιοι και ξένοι και... επιχειρηματίες και κεφάλαιο είναι... Αν μιλάμε... Κατά δεκάδες σο... μεταφέρονται σο... στην εντατική. Ειδικά δε μετά την εισήγηση του κύριου Δαγασάκη δεν ξέρουν που να παρακολουθούνται. Ο οποίος βγάζει βιβλίο σήμερα, παρουσιάζει νομίζω δεν θυμάμαι μπροστά. Ο Δαγασάκης. Ναι, ποια κρίση, με ποιους, κάπως... Έχει τρία ερωτήματα σαν κύριο Δαγασάκη. Τρία ερωτήματα ο οποίος θα ξέρετε και το θυμάται ναι. στο ναι. στήλει, βρε παιδιά. Ναι, το ενδιαφέρον σε αυτό το... Ξέρετε με τα βιβλία του Δαγασάκη. Είναι quiz, είναι... τα τρία ερωτήματα. Ναι, ναι. Σου βάζω ένα ερώτημα, το οποίο θα το απαντήσω στο τέλος του βιβλίου και τελικά καταλαβαίνει ότι μάλλον προκύπτει η, η απάντηση από το επόμενο βιβλίο που θα βγει, που δεν μπορεί να βγει ποτέ βεβαίω. Λοιπόν, ε, και το ενδιαφέρον είναι ότι ο κ. Ραγασάκης μέχρι τώρα δεν έχει καμία τοποθέτηση πάνω στο ζήτημα της κρίσης. Καμία. Στο, οι τοποθετήσεις είναι το στυλ. Ε, ξέρετε ότι έχουμε κρίση. Ότι αυτή η κρίση του συστήματος. Mm -hmm. Και ότι αυτή η κρίση μπορεί να είναι μακροχρόνια, αλλά μπορεί να δυσύμβουν και άλλα πολύ βραχυχρόνια φαινόμενα. Του καπιταλισμού. Δηλαδή, με λίγα λόγια, προσέξτε, αυτό που έχετε μπροστά σα είναι ένα παράθυρο. Το παράθυρο, τι είναι το παράθυρο. Μία τρύπα τετραγωνισμένη στον τοίχο. Το οποίο το λέμε παράθυρο, διότι παλιά ε, ήταν ε, το άνοιγμα παρά τη θύρα. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ βαθιά γνώση ναι, τη κρίση. Λοιπόν, δεν έχει να πει τίποτα για το χρέο, γιατί δεν το ξέρει το θέμα δεν έχει ασχοληθεί καν με το θέμα, παρόλα αυτά όμως είναι η Δήμων δεν μπορώ να πω η Δήμων λοιπόν, ε, και πολύ περισσότερο σας... ε, προκάλεσε ταραχή στις χρεματαγορές <laughs> <laughs> ταραχή στις χρεματαγορές δεν έχω πει μέσα, δεν έχω δει τι γίνεται αμα δεν είναι, μιλάμε και... αυτό το πράγμα, το ταράκουλο που έπαθε ο Ισπαρ, όχι, Ινδο, mm -hmm. Άγγλο, Ευρω, Ευραίος τώρα έχει μεταδοθεί παντού Ένα ο Ολάντ και ένα ο Δαγασάκη. δηλαδή είναι, μιλάμε και ο Μπαλάφα τώρα Όχι, ο Μπαλάφα τώρα είναι. Είπε, είπε ότι θα διαπραγματευτεί, θα, θα βγάλει το σπαθί από το Ο πρώτο που το είπε είναι ο Δαγασάκη. Σε όλη την προκλογική περίοδο έλεγε ότι δεν νοούνται μονομερεί ενέργειε. Βεβαίω, αν είχε, έκανε τον κόπο ποτέ στη ζωή του να ανοίξει ένα βιβλίο που δεν το έκανε ποτέ στη ζωή του τον κόπο και τον ξέρω από πολύ καλά και από, κα, από καλή μεριά, από πολύ παλιά, το μόνο που ξεφύλιζε είναι φυλάδια και ότι του δίναμε εμεί η άσχετοι μπάς και καταλάβει πέντε πράγματα λοιπόν αν ξεφύλιζε ένα οποιοδήποτε βιβλίο ακόμη και το 2009 το βιβλίο Διαχείριση Χρέου του, του, του, του Μπάκλε ένας από τους πιο σημαντικούς ειδικούς και θεωρητικούς για τα ζητήματα χρέου, στο Πανεπιστήμιο Κλούβερ της Ολλανδίας για τα ζητήματα διαχείρισης χρέου, θα έβλεπε ότι από τη μεριά του οφηλέτη ο οφηλέτης οφείλει να κάνει μόνο μερίες γιατί διαφορετικά θα, θα την καθίσει τη βάρκα βά, και θα του αλλάξει τα φώτα. Και μέσα σε αυτό το βιβλίο λέει ότι συστηματικά ο οφειλέτη οφείλει να χρησιμοποιεί το χαρτί τη πτώχευση. Ακόμη και αν προβεί σε πτώχευση. Γιατί ο οφειλέτη δεν έχει να χάσει τίποτα από τη πτώχευση. Αυτό που έχει να χάσει από την πτώχευση είναι οι δανειστέ του. Αυτό σε μαθαίνουν στι σχολέ. Αυτοί δηλαδή τουλάχιστον που μαθαίνουν σοβαρά πράγματα. Έτσι. Όχι κολοκύθια με τη ρίγανη. Αυτό σε μαθαίνουν. Σε μαθαίνουν το πώ χρησιμοποιεί από τη σκοπιά του οφιλέτη, όταν υπερασπίζει ένα οφυλέτή, <κοί> έτσι και είσαι ειδικό, υποτίθεται, αυτό που σε μαθαίνουν είναι πώ θα τον υπερασπιστεί για να τον υπερασπίσει λοιπόν, του λε, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από την πρόχευση. Άρα, το ισχυρό σου χαρτί είναι να πει στο δανειστή θα πτωχεύσω και θα τα χάσει όλα. Εγώ δεν έχω να χάσω τίποτα. Να σε ρωτήσω κάτι εδώ, μο, για τι μονομερίε ενέργεια. Ε, ε, είχε δύο λαπαβήτσια στο sky και ήταν τρει ε, απέναντί του: ήταν ο Ευαγγελάτος, ο Μαυρίδη και ένα άλλο άσχετος. Ε, ο Μαυρίδης... δύο προηγούμενοι. Εννοείται, σχετική Όχι, όχι δε, δε, Άσχετος ενώ, δεν το ξέρει. Δεν το Αλλά και οι τρει ήταν άσχετοι ναι, ναι. από ναι, οικονομικά, ναι, αυτό ναι. είναι αλήθεια. Όχι, ναι. είναι άσχετοι με την κοινή λογική, δεν είναι με τα οικονομικά. <laughs> α το οικονομικά α Μεγάλη ιστορία. Εντάξει. Ο Ισαγγελάτος έχει, ο Τατιανάτος, ο Ευαγγελάτος έχει δικιά του... Δικό του σκεπτικό, έχει τα συμφέροντα ναι. του Αλαφού να εξυπηρετήσει, αλλά λέω. Για το... μόνο. Ναι, και όχι μόνο λέω για το Μαυρίδη, α πούμε. Ο Μαβρί είναι ένα αρθρογράφει στην καθημερινά δεν κάνω λάθο και προ... μεγάλο προβολάκω έλεγε συνέχεια ότι ε, θα μα κάνει τα Αλβανία του Χότζα και τέτοια. Στο επιχείρημα του Λαπαβίτσα, ότι ε, στο επιχείρημα μάλλον του Μαυρίδη... Και, ότι... και λέει Αλβανία του Χότζα, γιατί αυτοί μα κάνουν Αλβανιά του Περίσα. Ναι. Υπάρχει μια διαφορά. Ναι, σωστό. οφείλουμε να το μολίσει. Σωστό. Ε, όχι, του λέει ο. Ο... δεν ξέρω το λέει γινόμαστε στην Αλμανία του Χόντζα πάντως Πακιστάν γινόμαστε σίγουρα το λέει ο λέει ο Μαυρητής ότι μονομερείς ενέργειες λέει, δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ λέει πέρα από τις Αφρικανικές χώρες οι οποίες βλέπουμε λέει, την εξέλιξή τους καταρχήν δεν ξέρω αυτή τι πει α πούμε δεν μπορώ να καταλάβω που φύτρωσαν Έχω, έχω ένα, ένα ερωτηματικό. Μονομερείς ενέργειες δεν έχουν γίνει ποτέ. Ωραία. Θαυμάσεις. Και το λένε έτσι και δεν υπάρχει κάποιος σχολή στον τύπο. Συγγνώμη, συγχωρείς. Μονομερείς ενέργειες δεν ήταν τυχαίο που διέγραψα μόνο τα χρέη του, του ε, Μπαραγκ. Ε, τώρα... Ναι, γιατί το PSI δεν ήταν... Το PSI δεν ήταν διαγραφή χρέους. Ήτανε... Ναι, όσο στους αδύναμους. <laughs> <laughs> ήταν μονομερείς ενέργειες από τους αδύναμους. <laughs> Εντάξει. Ενέχει προς τους δυνατούς. Πόσους δυνατούς <laughs> τα οικονομήσανε αυτοί. Λοιπόν, Πού, από πού βγήκαν αυτοί οι τύποι. Δεν έχουν για παράδειγμα υπόψη του ότι είναι μονομερή ενέργεια η άρνηση του χρέου προ το Βέλγιο το 1935 και όπου μετά mm. μα μας πήγαν στο δικαστήριο οι Βέλγοι και, και πήρανε να μην πω ότι πήρανε. Λοιπόν, μονομερή ενέργεια δεν είναι τη Ελλάδα το 1935. Μία μονομερή ενέργεια έκανε τότε. Και μάλιστα ο, ο, ο Αμερικανό πρέσβη Μακβή τότε στην Ελλάδα λέει στι αναφορέ του προ το State Department λέει είναι τόσοι λαϊκοί οργοί, που δεν τολμάει κανένα να πει από την κυβέρνηση να πει πληρώνω του τους δανειστέ. Γιατί είναι τέτοια λαϊκή οργία, το φάνηζαν ζωντανό. Γι' αυτό θέλανε τον βασιλιά και γι' αυτό το... ο βασιλιά έφερε τη Χούντα, τη Χούντα του που μεταξά, για να πληρωθούν οι δανειστέ. Καταλάβε. Αλλά η ιστορία του Βελγίου είχε, πάρει το, είχε δρομολογηθεί ήδη όταν ήρθε ο μεταξά. Και έτσι οι νομικοί τη χώρα έκαναν τη δουλειά του. Η νομική ομάδα δηλαδή που έπρεπε να υπερασπίσει τη χώρα στο διεθνέ δικαστήριο και η Ρωσία δεν έχει κάνει μόνο μερή συνέργεια. Βέβαια η Ρωσία ναι, είναι... προφανώς είναι, είναι, προφάνως, είναι το, το γνωστό η ιστορία διαγραφή των χρεών από τους Πολεμβίκους. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Είναι πάρα πολλές. Συγγνώμη, μόνο ενέργεια δεν ήταν των... Uh, της Αργεντινής όταν ήταν ο... Ναι, ο... αλλάς όλοι βλέπουμε που κατέληξε η Αργεντινής... Όχι το 2003. Και που κατέληξε η Αργεντινής. Όχι και σ, για σήμερα λοιπόν. Επειδή βλέπαν το... Ή τη συγκρίνεται η τη ελλαδα με επειδή λέει, κοιτάξτε πού είναι ο πληθορισμός, τώρα διαβηλώνει Ποιο, ένα Το Ποιο, 12 είναι. Μην τρελαθούμε δηλαδή, Μι, μιλάμε βλακείες. Λοιπόν, και δεν μιλάω τότε, μιλάω για, τον, α, για το 1956, όπου αναδείχθηκε ο mm. φορά να κόλλησα τώρα. Α, Σε ποια χώρα? Στην Αργεντίνη που διέγραψε τα χρέη μόνο μερός, εθνικοποιήσει ο ιδροδρόμους και τις άλλες βασικές και κυριαρχεί το κόμμα του μέχρι και εσύ μέσα στην τώρα, Δεν λες το σύζυγο της... Όχι, το Ο Περόν ήτανε, αυτός Ο κυριαρχεί μέχρι σήμερα Ο λόγος Στρατηγό ο ίδιο. Λοιπόν, η Σταγματάζ δεν θυμάμαι, πάντω στρατηγικό. Και βεβαίω εθνικοποίησε τι βασικέ υποδομέ. Με αυτόν τον τρόπο κατάκτησε την πρώτη θέση, την κυρίαρχη θέση στην πολιτική και ακόμη και μέχρι σήμερα. Ο περονισμός κυριαρχεί ακόμη μέχρι και σήμερα στην, στην Αγεντινή. Αν δεν είσαι περονιστή δεν κυβερνά. Δηλαδή, ο περονισμό κυριαρχεί πάρα πολύ ε, στον, στο λαό. Και μάλιστα εντυπωσιακό. Όποιο δει ε, κάτσει και ψάξει λίγα και στα, στο ίντερνετ με βίντεο από την προεκλογική εκστρατεία της Χριστίνα Φερνάντε και δει τα εμβατήρια, τα περονικά εμβατήρια τα οποία παίζονταν στην, στις μεγάλες λαϊκές συγκεντρώσεις που έκαναν, που έκαναν φερνάντε, θα δει πως τον έντονο, πολύ αντιυμπειριαλιστικό, πατριωτικό χαρακτήρα που είχαν πέρα από το ότι ο ίδιο ο περονικός καταστώτος είναι αφιλεγόμενο έτσι, από Απόψη δημοκρατίας να το πούμε έτσι. Αλλά ήταν ότι τη δημοκρατία δική είμαστε, φάμε, λοιπόν, και δεν είμαστε φάμοι άλλο. έχουμε φάει. Πρέπει να βάλουμε τελεία. <χω> είμαστε στην ώρα που πρέπει να αποχωρήσουμε. Ναι, αναλαμβάνουν άλλη τη σκητάλη. Αναλαμβάνουν άλλη τη σκητάλη. Άγγελες ευχαριστούμε. Εγώ, Σε ευχαριστούμε. Αυτές τις μέρες Εγώ ευχαριστώ. Ε, λοιπόν, στο χωρίς εφέ μπορείτε να τον ακούτε τον Άγγελο. Κάθε Τρίτη και, και πέμπτη, πέμπτη. Δηλαδή σήμερα. Σήμερα θα έχω το Συριανό στην Κόμπερ. Τέσσερι ώρα. Ναι, ναι, ναι. Ώρα, χωρίς FM.gr, FM Μπορείτε να ακούτε τον Άγγελο ε, και τους ε, καλεσμένους του και όλα αυτά που έχει να πει, που είναι πολύ ενδιαφέροντα, νομίζω το καταλάβατε. Ε, εμείς θα τα πούμε αύριο. Να πω, να πω, θα το ξεχάσω, δώστε μου ένα λεπτό, ότι το Σάββατο θα γίνουν τα εγκαίνια του Θαλήν της Καλιθέα, 6 ώρα το απόγευμα. Είναι στην οδό σαν 14 και Ευαγγελιστρίας. Λοιπόν, στην Καλυφέα, 6 ώρα το πούμε το Σάββατο. Το νέο Θαλή θα είναι πλέον πραγματικότητα. Ε, λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο να πούμε? Όχι, θα τα πούμε αύριο. Πολλά, τέτοιο, αλλά λοιπόν. αύριο, ναι, αύριο ναι. σ' αύριο, τα νεότερα. Θα τα πούμε αύριο. Μου οφείλες να συζητήσουμε και λίγο για την Ιορδανία και τι συμβαίνει εκεί. Ναι. Κάποια στιγμή, να δούμε αυτή την Αραβική Άνοιξη. σε εγώ έχει κάπου συνεχίζεται. Μέχρι τότε δίνουμε τη σκητάλη στον κύριο Μπότσερη. Ναι, ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά. Αυτό είναι το σήμα κατά τη διάρκεια εκπομπής στο τέλος. Ναι, ναι, το κάνω. Έχει γίνει πλέον. Με ρωτάνε όλοι. Με ρωτάνε όλοι. Το κάνω πλέον επίτηδες κατά κάποιο τρόπο. Όχι, παιδιά, τελείωσε η έρευνα. Εγώ τέρμα στο σαλάν και ακούω μια εκπομπή και ακούω αυτό όλο τελειώνει. Γεια. το καταπληκτικό. Λοιπόν, να είστε καλά αύριο εδώ στη 1η ώρα στο NordFM στους 90,6.